Άσχημο, τρελό, παιδί, ηλίθιο, αδερφή γυναίκα, τρεζάκια, ζυγιά, χιλιάδες κοντού. Τελευταίο των τελευταίων, το πιο τους κάτω. <γυναί> τον παριά, τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αδέλφια, αλήτε πουλιά, η εκπομπή Παρίας ξεκινά και άλλη μια Παρασκευή εδώ, όλο ζωντανά, σπαρταριστά, στο studio του Ready Reboot. Σήμερα είπαμε να κλείσουμε τη χρονιά ε, ημερολογιακά πάντα, περιτριγισμένοι από το εμπορικό πάρτι που γίνεται στου δρόμου, ε, το οποίο καταλήγει σε κάποια παγανιστική τελετή. Ε, Εμεί κάνουμε έτσι τα Χριστούγεννα και θέλοντα να χαλαρώσουμε από τι τελευταίε θεματικέ εκπομπέ οι οποίε ήταν ε, πολύ δυνατές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο και να βάλουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου χαλαρό. Απλά ε, είναι σπιρτόζυκο και όλοι όσοι ακούνε ταινίε μη γιαζάκι τα οποία τα έχουν συνδέσει με νοσταλγίες, με παιδικά, με ωραία χρώματα, ωραία νεατόξα και τέτοια. Και όλα αυτή την ε, ψηχεδίλα ε, των κινουμένων σχεδίων ε, τους αρέσει. Άρα η επιλογή ήταν αυτή. Και η θεματική που προέκυψε μετά από τρομερές συζητήσει ε, ημερών ε, και νυχτών ε, με τους αγαπητούς καλεσμένους ήταν να κάνουμε μια εκπομπή για τα οικολογικά μηνύματα και όχι μόνο σε παρένθεση στις ταινίε του κυρίου παππού μας Μηγιαζάκη. Εδώ ας καλωσορίσω μάλλον τους καλεσμένους μας για αυτή την εκπομπή. Ε, Απέναντί μας είναι «Η Ξένια». Γεια σα, παιδιά. Καλησπέρα. Και εκ δεξιών μου, όλος τυχαίος, είναι ο Σίντζη. Γέρετε. Ο κατακόσμων Σίντζη, από το Ευαγγέλιο. <laughs> και, και από το Anime Dope. <laughs> Shout-out ε, στους φίλους του Anime dope, αν μας ακούει κανένας. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τις... Κατάλληλες κοινοποιήσει Σε αυτή oh. την τρομερή ομάδα oh, oh, oh, της ποιότητας Το απέφυγα <laughs> Τεχνιέντος <laughs> Για τους προφανείς λόγους που φαντάζεσαι Και εσύ <laughs> Αυτές οι ποιοτικές ομάδες που ε, Προωθούν τον πολιτισμό Τις τέχνες και τα γράμματα Τη συμφωλίωση yeah. Των <laughs> λαώνε Τη συμφιλίωση πάνω απ' όλα Ποιον λαόνε Της Ιαπωνίας από Ιωνία Έλληνε, Είναι και αυτή τα έχουμε <laughs> λίτσει <έλειξη laughs> ξεκάθαρα. Ε, έχουμε έρθει εδώ ε, σε μια χαλαρή διάθεση Δεν αργήσαμε πάρα πολύ, μόνο 25 λεπτά Είναι μια αργοπορία αυτή Νομίζω και εμείς είμαστε μια προέκταση της κοινωνία που ζούμε Και πριν αρχίσω να λέω βαρύ <laughs> Ότι οκ, okay, καθυστερήσαμε Δώσαμε λίγο ε, παραπάνω ώρα στη Ματίνα και στην προηγούμενη εκπομπή Δεν πειράζει ε, Χριστούγεννα είναι Έτσι Αυτό. Και... Ε, Δούνε και λαβίν, παιδιά <laughs> Οι μέρες που είναι... Ε, να πούμε όμως ότι το αγαπητό και αδελφικό Sci-Vibes, το οποίο κανονικά ξεκινάει στις 10, σήμερα θα ξεκινήσει στις 11, άρα μας έχει παραχωρήσει μία ολάκαιρη ώρα, από την οποία θα χρησιμοποιήσουμε κάποια λεπτά, γιατί θα μας χρειαστούν. Εδώ με τον αγαπητό Σίντζι έχουμε κάνει μέχρι τώρα δύο δυνατές θεματικές, εδώ τουλάχιστον. Δύο? Τρει. Τρει. Αυτό θα πω και εγώ, τρεις. τρεις. Ακριβώς. Η μία ήταν για τα cyberpunk, ε, anime, η άλλη ήταν για τα science fiction Ακριβώς. και η τρίτη ήταν μαζί με το, anime, το το αγαπητό μας εγχείρημα το anime dope το οποίο ήταν τη ύληση ήταν μια μικρή αναζωογόνηση ναι. ε, έτσι, το σηκώσαμε τον τάφο για λίγο το anime dope το φέραμε <laughs> να ε, αναπνεύσει τον επιθανάτιο ρόχο του εδώ στα μικρόφωνα και ξανά προς τον τάφο τραβά. Ναι, τέτοια. <laughs> τέτοια λες και θα έχουμε online τώρα παρεμβάσει. Γιατί πάνε. πιστεύεις ότι οτιδήποτε <laughs> και να έλεγα δεν θα είχαμε online παρεμβάσει; Εντάξει, θα το δουλέψουμε. Έτσι κι αλλιώς όλα λύνονται με αγάπη και κάτι τέτοια βουδιστικά. Έχουμε στον πάνω όροφο μια βουδιστική ομάδα η οποία ψέλνει κάποιες στιγμές. Άρα... Να ας... μας στείλει τα χαλαρά vibe της, έτσι, να κυλήσει ωραία η βραδιά. Ναι. Και ε, λοιπόν, από πού να το πιάσουμε, ας κάνουμε όλοι μαζί, στρογγυλά, οριζόντια έτσι πως είμαστε το τραπέζι, χωρίς ιεραρχίε και κουλουπού, να κάνουμε μία πρώτη, ε, να πούμε για ποιο λόγο, γιατί ψηθήκατε να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύετε ότι οι ταινίες του Μηγιαζάκη έχουν να πούνε κάτι σε όλε αυτές τις εκφάνσεις του, στην οικολογική πολιτική κουλουπού. Ε, ας ξεκινήσουμε, όποιο θέλει, μπορεί να... Οκ. Okay. Ε, λοιπόν, α πάρω εγώ το λόγο λοιπόν. Ε, με το Μιγιαζάκι έχω μία τεράστια σχέση αγάπη. Ε, με την έννοια ότι ήταν ίσω η πρώτη μου επαφή ε, με τον Japanese animation, ο Μιγιαζάκι. Ε, Χρήστο το είχαμε πει και μαζί κάποια στιγμή. Ότι η πρώτη μου επαφή με τον Μιγιαζάκι ήταν με τον Avsik of the Valley of the Wind. Όπου την είδα στην τρυφερή ηλικία, νομίζω πόσο πρέπει να ήμουν, 34 τότε. Junior TV, τιμημένο, αγαπημένο έχει μεγαλώσει τη δική μας τη γενιά, δεν έχει πάρει Φου. στα πόδια του, την έχει ταχταρίσει Κανονικότατα <laughs> Ναι, πραγματικά ε, Και λέω, α, ξέρω εγώ, τι ωραίο στήλ, καμία σχέση με το τι έχουμε συνηθίσει εδώ στη Δύση Οπότε ήταν, ξέρω, και η εισαγωγή μου γενικότερα στην όλη κουλτούρα της Japanese animation και εννοείται μετά με το πριν σου και γενικότερα το γεγονό ότι βλέπουμε φιγούρε οι οποίες είναι ε, και γυναικείες σε τόσο ε, front row χαρακτήρα ε, δεν το συναντούσαμε τόσο πολύ γιατί και στο δυτικό animation κυρίως ήταν ε, lady in distress περιμένουμε το πρίγκιπα να μας σώσει σε στενές του Μηγιαζά και καθ' άλλο παρά αυτό είναι οπότε female empowerment for the win γενικότερα οπότε και έτσι ξεκίνησα και ε, ε, ε, ε, ασχολήθηκα περισσότερο και άρχισα να παρακολουθώ παραπάνω και για το γενικό νόσο της οικολογίας επίσης, ε, το σεβασμό στα δάση, το όλο κομμάτι του pollution, ε, όλα αυτά, ε, δίνει πολύ σημαντικά μηνύματα ε, και σε πιο νερές ηλικίες, αλλά μας υπενθυμίζει και μας πλέον στην ηλικία ζωή ότι, ξέρεις τι, είναι μια σχέση συμβιωτική και ότι πρέπει να το σεβόμαστε το περιβάλλον για να μας σεβαστεί κι αυτό. Αυτά από εμένα. Εγώ θα έλεγα πάνω σε ακριβώς αυτό που είπε και η... η Ξένια, ότι αυτό το οποίο για μένα κάνει να... τον Μιαζάκι να ξεχωρίζει είναι η διαφορά με, τα... με το δυτικό animation που έγινε στο εξή και το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί πουθενά αλλού, ότι ε, αποφεύγει τον μανιχαϊσμό, αποφεύγει το άσπρο-μαύρο. Κανένας χαρακτήρας δεν είναι ολότελα καλός και κανένας χαρακτήρας δεν είναι ολότελα κακός. Όπως και στην πραγματική ζωή κανένας άνθρωπος δεν είναι άγιος ή διαβολικό. διαβολικός. Όλοι έχουν στοιχεία, όλοι έχουν μια διαδρομή όπου τους έχει διαμορφώσει δίνοντα τους διάφορα χαρακτηριστικά έτσι και γύρω στο Μιαζάκι και τα ζητήματα τα, οποία, τα ερωτήματα τα που αβάζει μέσα στις του δεν απαντιούνται μονολεκτικά και δεν απαντιούνται ε, προς μία κατεύθυνση και μόνο. Και γενικά νομίζω ότι αυτό ε, ένα πραγματικό έργο τέχνης το χαρακτηρίζει το ότι ανοίγει μία κουβέντα, βάζει μία ερώτηση παρά δίνει μία απάντηση από μόνο του. Βάζει παραπάνω μία ερώτηση από ότι μία απάντηση. Αυτό. Πολύ ωραία τα αδέλφια. Ε, δεν έχω παρά μόνο να συμφωνήσω και να συνεχίσω να πω ότι εάν είχαμε κάποιο παππού που μας έλεγε ιστορίες, ε, τουλάχιστον με κινούμενα, ήταν ο Μιαζάκη έχουμε κάνει ήδη μια θεματική εκπομπή για τον Ντόμ Robbins που είναι ο παππούς μου στα βιβλία και είχαμε αναφέρει τότε, είχε συμπέσει και με το θάνατο, αντίστοιχα, του Ντέιβιτ Lynch ο οποίος ήταν και αυτός ένας παππούς μας στον κινηματογράφο Πώς συνδέονται ναι. όλα αυτά ναι, θα ναι. σας ναι. πω εγώ τώρα. Πακλαβαδοτά <laughs> <laughs> <Okay, okay. laughs> <Okay. laughs> Και γενικότερα, ε, ο Μιγιαζάκης και αυτό ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 41. Ε, μιλάμε ότι η παιδική του ηλικία ε, ήταν... Ε, Μεγάλωσε όταν η Ιαπωνίες ήταν οι τρομεροί του ειρηνικού και κάνανε κάποιες πολύ ώρες όμορφιές, χειρότερες από αυτές που κάνανε οι ναζί να ξέρετε εδώ πέρα. Οριακά, πράγματι. Ναι, ε, ναι, ισχύει. Ε, γενικότερα μεγάλωσε σε μια περίοδο και μετά την ήττα τους και τις διατομικές και όλο αυτό το, το σιωπηρό ε, πράγμα που δεχθήκαν. Ε, υπήρχε η βιομηχανοποίηση, η ακραία βιομηχανοποίηση ε, της Ιαπωνίας και... Ε, έχω σημειώσει κάποιες δηλώσεις του που θα είχε ε, ανάγκη της να, να σας διαβάσω πολύ γρήγορα δύο πραγματάκια. Προφανώς μπορείτε να τα βρείτε ψάχνοντας, αλλά τώρα αφού κάνουμε μια, μια εκπομπή η οποία είναι για αυτόν και το έργο του ε, είχε γράψει ότι έισα την εποχή που ποταμί της Ιαπωνίας άλλαξαν χρώμα από κόκκινο σε γκρί σε, από κόκκινο σε γκρι, σε μαύρο, λόγω τη βιομηχανική ρήπανση. Ήταν μια εποχή που πίστευα ότι η πρόοδος, η ανάπτυξη και η οικονομία ήταν πιο σημαντικά από τον αέρα που αναπνέουμε και τον νερό που πίνουμε. Είδα με τα μάτια μου τη φύση να υποχωρεί μπροστά στην τρέλα τη ανθρώπινη ανάπτυξη. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να ήταν σε κάποιο εγχειρίδιο, δοκίμιο, κάποιου τύπου οικολόγου, σοσιαλιστή, κομμουνιστή, αναρχικού. Έτσι, όχι. Ήταν άνθρωπος, είναι ένα άνθρωπο ο είναι σκηνοθέτη. Και μίλησε για την αντίθεση, ε, στην, τι, ποια είναι αντίθεση στην πρόοδο, αυτή που θεωρεί το, ο καπιταλισμός και το κεφάλαιο πρόοδο ε, και τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος που θα αναπτύξουμε και πιο μετά τα σκεπτικά του μέσα από τις ταινίε, ε, που είπε ότι «ΟΚΕΙ, okay, δεν ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τη φύση, είναι κομμάτι της». Όσο κάτι δεν πάει καλά με αυτά, δεν θα πηγαίνει και με αυτόν. Ψάχνουμε την ισορροπία αδέλφια. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο Σίντζι πριν, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Στα έργα του έχει μαγικά στοιχεία που δρούν δραματουργικά, αλλά δεν υπάρχει η μαγική λύση. Όλα έχουν ένα κόστος και θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, έχει κάνει πάρα πολλές, έχω, έχω μαζέψει κάποιες δηλώσεις του, δεν ξέρω αν ε, έχει σημασία. Άλλη μια σημασία έχει γιατί το σχολιάσαμε και πριν, είναι ότι έχει κάνει μια βαθιά δηλου... κριτικός λέει απέναντι στην ιδέα ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι αυτός σκοπός και ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα χωρίς συνέπειε. και λέει είμαι πεσημιστής για τον πολιτισμό αλλά όχι για τον άνθρωπο. Ο πολιτισμός μας, ο τρόπος που οργανώνουμε τις κοινωνίες μας και η οικονομία μας είναι βαθιά άρρωστος. Μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά αυτό που κάνουμε πραγματικά είναι να βρίσκουμε νέους τρόπους για να καταναλώνουμε ακόμα περισσότερο. Ε, είναι μια τρελή λογική. Πράσινη ανάπτυξη, left chat. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Είναι το παραμύθι που κάναμε και στην προηγούμενη εκπομπή πράσινη «Πράσινης Ανάπτυξης». Ε, ε, ε, το ζούμε και γενικότερα μας σκεφτείτε ότι έχουν περάσει 40 χρόνια από τις πρώτες του ταινίε και τα μηνύματά του είναι προφητικά και όσο πιο επίκαιρα γίνεται, αλλά αυτό θα το αποδείξουμε εδώ σήμερα. Ε... Βα... Ε... Βαριά λέξεις θα ε, ναι, θα διάσουμε, θα τα αποδείξουμε να τα αποδείξουμε μαθηματικά, ε, ναι. μαθηματικά. Ε, ναι, ναι, <laughs> Το είπε, ναι, έπεσε μέσα Ναι, είχε δίκιο, ναι, είχε κοιτάξει και πιο ναι, μπροστά από ωραία. εδώ Ναι, ισχύει ισχύ φουλ αυτό ε, Και ε, όπως είχε πει ότι έχουμε χάσει την αίσθηση του να είσαι μέρος ενός μεγαλύτερου ζωντανού κόσμου Ζούμε σε κουτιά, διαμερίσματα, γραφεία, δουλεύουμε σε άλλα κουτιά ε, «Ο μόνος, ε, και ο μόνος ε, σύνδεσμος με τη φύση είναι μέσα από μια οθόνη. Αυτό είναι λιπές και επικίνδυνο. Πρέπει να αγγίξουμε το χώμα, να δούμε τις εποχές, να καταλάβουμε το φαγητό μας δεν γεννιέται στα σούπερ μάρκετ». Ε... Και άλλα και άλλα πάρα πολλά. Ε, γενικότερα είπαμε και πριν ε, και με διόρθωσε η ξένια για το αγαπημένο μου μιμ με το Μηγιαζάκι, ο οποίος είναι σε ένα σκοτεινό dark γραφείο και ζωγραφίζει πολύχρωμα τοπία. Και στην άλλη μισή εικόνα είναι... Ο Τζουντζέιτο, <laughs> που φοράει κάτι αυτά και αγάτα. <laughs> <laughs> και κάνει ό,τι πιο γκροτέσκα, α πούμε, έχουμε δει. Γενικότερα από τα πιο γκροτέσκα σχέδια στην Ιαπωνική κουλτούρα. Συγγνώμη, έχει και version 2 <laughs> αυτό το meme, αν δεν το έχετε δει. Ε, όπου στο ίδιο ντοκιμαντέρ δοκιμα, του για τον Μιαζάκη που έχει κάνει το NHK, το κρατικό κανάλι τη Ιαπωνία, ε, είναι σε κάποια στιγμή που δηλώνει ε, αυτολεξή ο Μιαζάκη. I fucking hate the Beatles Και σε μια άλλη εικόνα είναι ο Τζουντζίτου που λέει Beatles is my favorite band Και λέει το σου Αν ξυχαίνεσαι τους Beatles Και δείχνει το υπέροχο κόσμιο μοιαζάκι Και το universo Αν οι Beatles είναι η band. σου μπάντα Και δείχνει τα τέρατα βγαλμένα από τους χειρότερους Οφιάλτες που ζωγραφίζει ο Τζουντζίτου Ναι, ναι, ό,τι πιο συχαμερό Έχω δει σε Body Horror ever Αλλά εντάξει τώρα μιλάμε Για άλλη μορφή στο κομμάτι του μάνκα και τη ιαπωνικής κουλτούρα γενικότερα και σε ό,τι έχει να κάνει και με τα πιο μεταφυσικά κλπ. Νομίζω θα ήταν ωραία θεματική για, για άλλη εκπομπή. Σίγουρα. Ναι. Το ψήνουμε. Είναι σας καριά. Να πούμε ότι έτσι ξεκινάνε οι θεματικές, κάπως συζητάμε. Ε, λοιπόν, νομίζω κάναμε μια εισαγωγή. Είπαμε δύο πράγματα. Νομίζω ότι θα βγουν έτσι κι αλλιώ επειδή έχουμε προετοιμάσει τρεις τουλάχιστον ταινίες να συζητήσουμε. Σίγουρα θα κάνουμε και ένα μικρό σχολιασμό για άλλες δύο-τρεις. Γιατί... Θα βγουν μέσα στην κουβέντα. Σίγουρα. Και ναι. Να πω εδώ ότι δεν έχω δει όλη τη φιλμογραφία του. <laughs> ε, Παρομοίω. <laughs> ναι. ναι, ναι, ναι. ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, υμα... ε, δεν χρειάζεται να είσαι ο τύπο φαν, φαν που έχω δει τα πάντα. Ναι, ξέρω, ποτέ... ε, δεν... δεν ήρθαμε εδώ πέρα και σαν. Ε... η φωτεινή παντογνώμη. <laughs> Είμαστε Αν we're, μας ακούτε... we're merely fans. <laughs> Αν μα <laughs> ακούτε στο chat, ε, ακούμε και τη γνώμη σα. Να πάётся, εννοείτε, εννοείτε, εννοείτε. Υπάρχει ένα chat Στην σελίδα που μας ακούτε Στο radio reboot.gr Εκεί μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα Σημειώσεις, αγάπη, μίσος ό, Απειλές ραντεβού θανάτου Ό,τι σας απασκόλειτε στον καιρό Φέρε 10 να φέρω 10 Μόνο χέρια Με μηχανά για συνάντηση Κάπω έτσι θα συνεχίσει Στείλτε ό,τι θέλετε Πάμε να ξεκινήσουμε Είπαμε ε, μετά από αμεσοδημοκρατικές ε, ε, συνενοήσεις να ξεκινήσουμε με την πριγκίψα Μονονόκε που γενικότερα να πούμε ότι οι περισσότερες μεταφράσεις ε, είναι αποτυχημένες ε, τα παιδικά τα οποία είδαμε με τις πρώτες ελληνικές μεταγλωτήσεις ήταν λάθος όλες οι λέξεις, οριακά και τα ονόματα που χρησιμοποιούσαν Εμεί θα παρακάμψουμε έτσι κι αλλιώ έχει αποτύχει αυτό η μετάφραση. Οι Άπωνε δεν πολύ ψινόντουσαν μέχρι τα Αγγλικά και πολύ ήταν αυτή η μετάφραση και πάλι δεν ήταν ακριβώ σωστή γιατί χρησιμοποιούν άλλο τρόπο με, με τι κλήσει και όλα αυτά. Γενικότερα είναι πολύ δύσκολο το όλο κομμάτι. Κάποια ονόματα μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη, αλλά εντάξει, λάθη είμαστε. Ανθρώπου κάνουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε <laughs> με σε αυτό. Για πάμε, νομίζω, η ξένια θα ξεκινήσει. Ωραία. Οπότε θα σας πω και εγώ έτσι μερικά πραγματάκια και μερικές σκέψεις πάνω στο Μονονό και Χιμέ. Ε, λοιπόν, κάποια πράγματα έτσι για το story. Ε, το συγκεκριμένο, λοιπόν, άνιμε, αρχικά να πούμε ότι ε, είναι από τα πιο βία που έχει κάνει ο Μηγιαζάκη γενικότερα σε όλη τη φιλμόργαφρία, δηλαδή, το συγκεκριμένο δεν προορίζεται για νέα ηλικίε. ηλικίες, ασχέτως ότι εμείς, σαν πιτσιρίκια, ας πούμε, την είδαμε σε βιντεοκασέτα και λέμε, α, ξέρω εγώ, να δούμε ένα παιδικό και είχαμε φιάλτες για, το, για τους επόμενου μήνε. <laughs> ε, όπως και να έχει, ε, είναι ένα historical fantasy film το συγκεκριμένο, δηλαδή, διαδραματίζεται στην Μουραμάτσι ε, ε, period που αν θυμάμαι καλά, ε, ξεκίνησε από το 1392 μέχρι και το 1573, που είναι κομβική για την ε, Ιαπωνία, καθώς, Έχουμε μία ε, αρκετά έτσι, ακμαία περίοδο... στην ιστορία της Ιαπωνίας, κυρίως στο τεχνολογικό κομμάτι... όπου εκεί σιγά-σιγά έχει αρχίσει και φαίνεται... Ε, πώς σιγά-σιγά ο άνθρωπος μπαίνει πιο ενεργά... και εκμεταλλεύεται ε, το φυσικό του περιβάλλον. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει ας πούμε, για να παίχουμε τις προτεσίλες και με το κομμάτι του σιδήρου, για να φτιάχνουμε τα όπλα... Ε, να παίρνουμε ξυλία από τα δάση... οπότε όλο αυτό... Ε, έχει αρχίσει και εντείνεται. Οπότε, ε, στην ουσία του συγκεκριμένο αν παρόλο που λέγεται «Μονονόκια Χιμέ», ο βασικός πρωταγωνιστής είναι ο Ασιτάκα. Δεν είναι η πρίγκιψα Μονονόκια. Ο Πασιτάκα είναι ένας πρίγκιπας ο οποίος ε, είναι από μια ξεχασμένη... Ε, ένα από ένα ξεχασμένο κλάνι από τέλο πάντων, το οποίο είναι «In Decline», ε, και ε, αντιμετωπίζει ρε παιδί μου τις συνέπειες όλης ε, όλης αυτές τις κατάστασης της συγκεκριμένης περίοδου με την είναι ότι από τη στιγμή που επεμβαίνουμε στα δάση τα δάση και οι θεοί που κατοικούν σε αυτά επιμβαίνουν στο δικό μας περιβάλλον ό,τι με αυτό έπεται ε, όπου προσπαθώντας να σώσει το χωριό του ε, σκοτώνει ένα τατάρι γάμι, που είναι ένας ε, θεός ε, είναι αγριόχειρος ο ε, ο οποίος ε, είναι ε, ας το πούμε από την, από το από το που έχει για τους ανθρώπους και για ό,τι έχει κάνει στο φυσικό του περιβάλλον που το έχει εξορίσει από αυτό οπότε σκοτώνοντας το Τατάρι γάμι, ταυτόχρονα ε, ε, είναι και ο Ασιτάκα ε, ε, είναι και ο Ασιτάκα ας πούμε καταραμένος και προσπαθεί να βρει εξόριστος πλέον την, ε, την λύση για να μπορέσει να θεραπευτεί... και να μην χάσει τη ζωή τη ο τέλος της ημέρας. Οπότε βρίσκεται εξόριστο στη Δύση στην Iron Town, όπου συνορεύει με, με τον Great Forest... όπου εκεί υπάρχει πάλι... Ε, ο πόλεμος μεταξύ... του ανθρώπινου στοιχείου και του φυσικού στοιχείου... είτε αυτό είναι το θεϊκό και με τις πιο μικρές θεότητες... Ε, για, για το ποιο θα υπερισχύσει στο τέλος... Ε, και... Για το πώς θα μπορούσαμε, α πούμε, μπο πώ θα μπορέσει η κοινότητα της Άρων Τάουν να επιβιώσει. Και έχουμε και την Σαν, η οποία είναι ένα, ένα κορίτσι, ένα παιδί, το οποίο το είχαν παρατήσει οι γονεί του σύμφωνα με το Μιαζάκι Πάντα. Ε, και, το, και το μεγάλωσαν η ε, Λύκοι, στην ουσία. Όπου εκεί η Σαν, η, η Μονονόκε Χιμέ, έρχεται για να υπερασπιστεί το δάσος να υπερασπιστεί τις θεότητες εναντίον των ανθρώπων. Και είναι όλο αυτό το conflict. Εδώ πάλι συναντάμε τη θεματική το ότι τίποτα δεν είναι άσπρο, τίποτα δεν είναι μαύρο όπως είπαμε στην αρχή. Δηλαδή τίποτα δεν είναι εν γέννη καλό ή κακό. Βλέπουμε δηλαδή καλά και κακά στοιχεία τόσο από την ανθρώπινη πλευρά αλλά όσο και από την πλευρά του και του θεϊκού στοιχείου. Και γενικά... Αυτό που στην ουσία εγώ εκλαμβάνω βλέποντας συγκεκριμένη ταινία είναι ότι ε, αν δεν υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον και να ε, ζούμε συμβιωτικά με αυτό, τότε όλο θα μας γύρισε μπούμερανγκ. Όπως και έγινε και σε κάποιο βαθμό στην ταινία, όπου ε, αν δεν γινόταν ο πόλεμος μεταξύ των, ε, των Τατάρι γάμι και των, ε, των θεοτήτων γενικότερα του δάσου και των, και των ανθρώπων της Iron Town. όπου υπάρχει το εμπειριαλιστικό στοιχείο όλα μέσα στην ταινία γιατί μπαίνει και το σογκουνάτο μέσα και γίνεται ένας χαμός ε, δεν θα φτάναμε τελικά στην, ε, στη σκέψη και την κατάληξη ότι ξέρει τι ναι θα πάρω ό,τι είναι να πάρω από το φυσικό μου περιβάλλον, αλλά θα το σεβαστώ, θα το εκτιμήσω και θα δώσω πίσω σε αυτό. Δηλαδή, εγώ σαν εξένια και σαν ε, θεατής, αυτό είναι που εξέλαβα. Ε, την αγάπη για τη φύση, ε, το σεβασμό για αυτό. Το γεγονό ότι, οκ, okay, σίγουρο ναι, σίγουρα θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες θυσίες έτσι, ώστε να ανέβουμε κι εμείς τεχνολογικά και κοινωνικά. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτά λίγο πολύ έχω να πω και θέλω να κλείσω κιόλας και με ένα ε, μικρό quote πάλι από το Μηγιαζάκη που είχε πει σε μία σύνδευξη παλιότερα, αφού είχε βγει η πριγκίψα Μονανόκε, είχε πει το εξής ότι ε, στην ουσία αυτό που ελκύει τον Μηγιαζάκη είναι η ιδέα του να διατηρούμε και να προσέχουμε τα δάση μας, όχι όμως για χάρη των ανθρώπων, αλλά γιατί Αυτά που μόνο το είναι ζωντανά. Και επίση, αυτό πάλι έχει και το παρακλάδι ε, στο, στην θρησκεία της Σύντο. Γιατί πολύ απλά οι Ιάπωνες ε, σε σχέση με εμάς τους δυτικούς τέλος πάντων έχουν πολύ διαφορετική σχέση με τη φύση. Είναι πολύ πιο σεβαστική, με την έννοια ότι ξέρεις τι θα προσέξω και το θάμνο, γιατί αυτός ο θάμνος έχει ένα, ε, μία lesser θεότητα εκεί. Ε, Οπότε, ναι, αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό. Θέλεις να κάτι... Ξεκινάς, Ιντζή. Να ξεκινήσω. Ωραία. Εγώ θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Ε, το πρώτο είναι ότι... Ε, έχω διαβάσει δήλωση του Μηγιαζάκη για την βία στην Μονονόκε... Όπου ακριβώς τονίζει το εξής. Ότι... Ναι, είναι όντω η πιο βία του ταινία, αλλά ακριβώς κάνει τη διαφορά και λέει το εξής. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποκρίψουμε ε, την βία που υπάρχει στη ζωή αναπόφευτα από τα παιδιά, αλλά πρέπει να μάθουμε να Στα παιδιά να την κατανοούν και πώς, ουσιαστικά, να την αποφύγουν και πώς να τη διαχειριστούν, ρε παιδί μου, στην τελική. Δηλαδή, Ίσως ε, είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα δυτικά animation ας πούμε αυτό το πράγμα όπου ε, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα να, να μας το μεταφέρουν με διαφορετικό τρόπο ας πούμε οπότε θεωρώ ότι είναι μία από τις πρώτες του έτσι, σημαντικές ε, καινοτομίε σε αυτή την ταινία. Τώρα το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό ίσως για μένα στην μονονόκια που μου αρέσει και μένα, πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, κάποια στιγμή έχει ξεκινήσει, λοιπόν, η ταινία. Έχουμε ήδη δει την καταστροφή ας πούμε, του, του περιβάλλοντο σε μεγάλο βαθμό μέσα. Παρόλα αυτά, κάποια στιγμή ο Πρίκηπα Ασσητάκα, λοιπόν, φτάνει εκεί, ε, στο Iron Fortress, δεν πως ακριβώ λέγεται. Iron Town. Iron Town, no, no. όπου είναι η Λέγ Έμπι Λοιπόν. Στην οποία ακριβώ ε, κάνουν εξόριξη σιδήρου και το καίνε μέσα στα καμίνια για να ε, βγάλουν καθαρό σίδηρο, τέλο πάντων να πουλήσουν, να κάνουν. Να ράνουν. Εκεί ο Ασιτάκα ξαφνικά βρίσκεται ε, αντιμέτω, αντιμέτωπο βρίσκεται μπροστά σε μια εικόνα όπου ε, ένα ολόκληρο εργοστάσιο από γυναίκες τρέχουν όλη την παραγωγή. Σου δείχνει πόσο χαρούμενε είναι και πόσο απελευθερωμένε είναι. Να κάνω μια ανατελεία συγγνώμη τώρα γιατί μου έδωσε πολύ καλή πάσα γι' αυτό. Ε, σχετικά με το γεγονό ότι για αυτόν τον λόγο τίποτα δεν είναι καλό και τίποτα δεν είναι κακό στιθενέ του Μηγιαζάκη. Υπάρχει ένα grey zone. Οι γυναίκε οι οποίε τρέχουν το Iron Town mm -hmm. ήταν former sex workers. Ναι, ναι, ναι. Είναι απελευθερωμένε γυναίκε. Ακριβώ. Mm. Που σημαίνει ότι η Lady Embossi ε, η οποία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μηγιαζάκη, αφού είχε βγει ταινία, κατά πάσα πιθανότητα ήταν γυναίκα ενός πειρατή. Okay. Όπου είτε πέθανε ο πειρατής, είτε, είτε πέθανε αυτός ο πειρατής, τέλος πάντων, είτε απλά εκείνη έφυγε και έκανε μια καινούργια ζωή στην Iron Town. Στην ε, οπότε είναι από μόνη τη ένα έτσι πολύ empowering presence και όλοι mm. οι κάτοικοι τη τρέφουνε τεράστια δυναμία γιατί έσωσε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Ε, οπότε, για αυτό το λόγο, κανένας από την πλευρά της Άροντάν δεν σκέφτεται το κακό που γίνεται στο δάσος. Και ο Ασιτάκα βρίσκεται στη μέση και λέει ότι ξεριστήγω αυτή τη στιγμή είμαι άνθρωπος, καταλαβαίνω την ανθρώπινη πλευρά, καταλαβαίνω και την πλευρά του δάσου τι κάνω. Δηλαδή και είναι λίγο προσπαθεί να ενώσει αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν και αυτό που είπα και από την αρχή, ότι η μεγάλη τέχνη γενικά βάζει πιο πολλά ερωτήματα παρά σου δίνει απαντήσεις, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι που και μένα μου αρέσει σε αυτή την ταινία, ότι σου βάζει το δίλημα ε, ότι ναι μεν οικολογία, αλλά έχουμε και... Ε, μπορεί να πηγαίνει αυτό παράλληλα η άλλη πλευρά μπορεί να πηγαίνει παράλληλα με κοινωνική απελευθέρωση, με χειραφέτηση με ανάπτυξη η οποία ρε παιδί μου φέρνει την κοινωνική χειραφέτηση και τα λοιπά και τα λοιπά και εδώ το σχόλιο μου είναι ότι μ' αρέσει πάρα πολύ όπου όπως ακριβώς είπες και εσύ ε, Μπου στην αρχή ότι ε, δεν μιλάμε για κάποιον πολιτικό δεν μιλάμε για κάποιον φιλόσοφο μιλάμε για έναν απλό σκηνοθέτη αλλά κάνει κάτι φανταστικό. Σπάει τα όρια της μονοθεματικής οικολογία Και μια οικολογία ρε παιδί μου, η οποία τελικά εξοφλείται στο να σου πει «Α, ο άνθρωπος κάνει μόνο κακό στη φύση». Ένα κίνημα το οποίο έχει ονομαστεί, που δεν μου αρέσει ονομασία, αλλά το αναφέρουμε, ο εκοφασισμός, έτσι, <laughs> όπου υπάρχει κόσμος που σου λέει ότι ε, αν κοιτάξει τη βιολογία, α πούμε, ο μόνο οργανισμό ο, ο οποίο ε, ε, τρέφεται παρασιτικά ας πούμε, και εξαντλεί τα resources και τι ε, δυνάμει του γρηγορότερα από ό,τι τα αναπνέουν το περιβάλλον του, είναι ο ιός. Και αυτό το πράγμα κάνει και ο άνθρωπο στη γη. Οπότε ο άνθρωπο είναι ένα ιός για τη γη και πρέπει η γη να τον αποβάλει. Ναι, παιδιά, άνθρωποι μα θέλουν να πολύ ωραία, ειρηνικά και αγαπημένα και χωρί να καταστρέφουν το περιβάλλον και χωρί να τρώμε ένα άλλον. Οπότε, το να πά σε μια μηδενιστική λύση, χαίρο πολύ. Ε, δεν κάναμε κάτι, δεν απαντήσαμε κάτι. Ενώ αυτό μπορώ να το απαντήσουν όλοι. Οπότε, για μένα, το ότι από πάρα πολύ νωρίς ο Μιαζάκη σπάει τη μονοθεματική οικολογία και την πολιτικοποιεί με πολύ διαφορετικό τρόπο και με πολύ ε, ε, θαραλαίο τρόπο, βάζοντας ξεκάθαρα το δύσκολο ερώτημα, ότι κοίταξε, ναι μεν πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, αλλά... Το περιβάλλον επίσης μας, μας θρέφει. Μας δίνει όλα τα εφόδια για να προχωρήσει η κοινωνία ρε παιδί μου, και να μπορέσουμε όλοι να έχουμε τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε για μένα μου αρέσει πολύ περισσότερο που ακριβώς βάζει μια οικολογία με κέντρο τον άνθρωπο και όχι σκέτο και τυφλά ας πούμε, κέντρο τη φύση. Ε, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Το τρίτο σημείο είναι μια ωραία ιστορία που θυμάμαι ότι είχα διαβάσει πάρα πολύ για τη Μονονόκε. Λοιπόν, ε, ιστορικά, τα έργα του Μιαζάκη που φεύγανε από την Ιαπωνία και πηγαίνανε στην Αμερική και στη Δύση, τέλος πάντων συνολικά, ε, ποια εταιρεία τα αναλάμβανε, η Miramax, ποιος ήταν τότε ο, <ΣΣΣΣ> ο, ο, ο μεγάλος άνθρωπος της Miramax, ο Βάινστιν, αυτό ο οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή και έχει ξεσπάσει όλο το μύτου κίνημα εναντίον του. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που του έστελ... Ο, ο Μιγιαζάκη λοιπόν είναι ένα άνθρωπο Ιάπωνα. Ένα άνθρωπο ε, τη αξία, των, των ηθών και γενικά τη εμπιστοσύνη. Οπότε, η ιστορία λέει ότι στι αρχέ ρε παιδί μου, όταν έβγαλε δικά τον ναυσικά, όταν έβγαλε στη συνέχεια νομίζω και το, το κίκη, είχε βγει τότε κτλ. Έστελνε τι ταινίε του στη Miramax και δεν υπέγραφε συμβόλαιο. Δεν υπέγραφε, γιατί ήταν ο άνθρωπος μου, που εμπιστευόταν τον άλλον ότι κοιτάξτε, θα πάει έτσι ταινία κτλ. Τα τα Ωραία κομπλέ. Παρ' όλα αυτά, η Δύση και πόσο μάλλον οι χειρότερες εκπροσωπήσεις τη Δύσης που είναι ο Weinstein και τέτοιου είδους ε, ε, ανθρωπάρια, τι κάνανε, πετσοκόβανε την ταινία ε, στο μοντάζ για να την κάνουν να είναι μια ξεκάθαρα ηρωική ταινία, όπου είναι ο καλό πρίγκιπα, τέλο πάντων, και η damsel in distress, όπω νωρίτερα, ή ε, τέλο πάντων μια ταινία με πολύ δράση, μια ταινία όπου οι σκηνέ που έχουν μια παύση, η οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια στο, για το Spirit of Way όταν θα μιλήσουμε να πούμε το ρόλο που τον οποίο παίζει, δεν μα χρειάζονται. Γιατί είναι απλά βαρετέ. Γιατί θα κάνουν το κοινό να βαρεθεί. Οπότε ο κύριο Βάιντζιν τη έκοβε. Μέχρι που ήρθε Μονονόκε. Μέχρι που ήρθε Μονονόκε και ο Μιαζάκη απίβδησε. Και όχι μόνο τον έβαλε να υπογράψει συμβόλαιο ότι δεν θα πειράξει το αρχικό μοντάζ, του στέλνει δώρο ένα κατάνα με καρτελάκι το οποίο γράφει No cuts. <laughs> Αυτό βέβαια δεν να πω Διόρθωση μικρή δεν ήταν ο Μιαζάκη που το έστειλε. Ήταν άρθρο με καλά. Νομίζω ήταν ο vice president τη στο Ghibli. Η ιστορία που έχω διαβάσει ναι, εγώ τον Μιαζάκη ναι, τώρα... Ναι, τέλος πάντων, οκ. Όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι μέχρι που βγήκε το Μονονόκε, είναι όντω αυτό, ότι ε, η Δύση ε, ήθελε να φέρει το ε, πρωτόλαιο υλικό τέλο πάντων... που έπαιξε στην Ιαπωνία στα δικά τη μέτρα. Που σημαίνει ότι ο καλός, ο κεντρικό μας ήρωας, που προσπαθεί να σώσει την πριγκίπισσα, η οποία μεγάλωσε με τους λύκους... Α, εκείνη δεν ξέρει... Δεν ξέρει. Οπότε ξέρει, πρέπει να τη σώσουμε από αυτό. Πρέπει να. να... Και, λες, και λέει ο, ο Μιγιαζάκι, Όχι, ή θα είναι αυτό, ή δεν κάνουμε τίποτα. Mm. Και στο κομμάτι επίση, επενεύει στο κομμάτι των ηθοποιών που κάνουν τον Νταμπ μετά. Ε, ότι ξέρει, δεν θα μου αλλάξει τίποτα. Βρ... Θα... Του ηθοποιού που θα διαλέξει θα πρέπει να του εγκρίνω εγώ. <laughs> και κάπω έτσι έγινε. Και νομίζω συνέχισε κιόλα και μετά και με το Spirit Away, που διακριθήκε και με Όσκαρ okay, κλπ. Ναι. Λοιπόν. Πάμε στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Όπου στη βικτωριανή εποχή, όπου όλοι καθόντουσαν και λέγανε θα ε, Αυτοί είναι άγροι, θα τους εκπολιτήσουμε. Έτσι, αυτή ήταν η αντίληψη που είχαν οι δυτικοί για τέτοιε ταινίε. Το σχολιάσατε και πριν ότι θα έρθει αυτό, είναι άγρη αυτή, είναι ο Μόγλης σε γυναίκα. Πρέπει να τη πούμε ότι τελικά ξύπνε άνθρωπο. Τώρα, θα κάνω ένα σχόλιο που ισχύει και για όλε τι η ταινίες, φυσικά για όλες τις ταινίες έχουν γίνει ανα τον κόσμο σε πάρα, πάρα πολλά πανεπιστήμια έχουν γραφτεί πολλά papers, έχουν γίνει πάρα πολλά έχουν γραφτεί βιβλία, μπροσούρες, δοκίμια για τις ε, τενίες του ή καθεμιά ή για ένα κομμάτι της ταινίας ή για περισσότερα εννοώντας για την πολιτική προέκταση ή οτιδήποτε ε, άμα κάτσει και Τεμαχήσει με αυτό το περιβόητο κατάνα ε, την ταινία. πάσουμε τώρα για τη και Σημειολογικά θα βρει άπειρα πράγματα τα οποία ο, μια... ο Μιαζάκη εξαιρετικά έντεχνα έχει μέσα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε μία ολόκληρη εκπομπή να λέμε μόνο για τα προκαπιταλιστικά στοιχεία στη βιομηχανική εποχή. Το πρώτο, όλο αυτό που δημιουργεί η Lady δι... Έμποση. Εμποσή. Εγώ να θυμάμαι έμπισο Αλλά μπορεί να κάνω και πολύ πάση ναι, περιπτώσει, ναι. Εντάξει ε, Γενικότερα έχει, έχει πάρα πολλά Έμποσί. πράγματα ε, Και σου λέει ότι για να επιβιώσει αυτή η κοινωνία Με τους ανθρώπους Πρέπει να καταστρέψει το δάσος Και να δολοφονήσει τους θεούς του Έτσι, mm -hmm. Έτσι θα επιβιώσετε ε, Και όπως είπατε δεν προσφέρει καμία εύκολη λύση ε, Η ελευθερία και η ζωή του κατατρεγμένου ανθρώπου Να αγοράζεται με το αίμα των κατατρεγμένων θεών γιατί και οι θεοί είναι λίγο πιεσμένοι καλύτερα και, και μάλ <laughs> ναι, ναι. αυτή η φύση δεν θα αλλάξει ε, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι εδώ υπάρχουν διάφορα πράγματα που μου είχαν στείλει πριν την εκπομπή για, τις, για τους ταξικούς αγώνες για το πως οι άνθρωποι γενικότερα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και αναλύσεις εγώ το μόνο που ήθελα να αναφέρω σίγουρα είναι ότι η ταινία αυτή δεν καταλήγει σε συμφιλίωση. Έτσι, το δάσο αναγεννάται, mm -hmm. αλλά το πνεύμα έχει φύγει. Έχει φύγει. Ναι, είναι κάπω. Ε, Όντω, με αυτόν τον τρόπο καταλήγει, αλλά νομίζω κιόλας ότι το, αυτό που μένει είναι κάπω το μάθημα. Σίγουρα. Κατά κάποιο τρόπο. Αυτό νομίζω ότι μένει σε όλου του Ότι κάτι χάσαμε, έχει φύγει ανεπιστρεπτή και προχωράμε με αυτήν τη γνώση από εδώ και πέρα. Ναι, προσπαθεί με πολύ ωραίο τρόπο να σου πει ότι χρειάζεται απόλυτος σεβασμός ε, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε για τα πολύ βασικά πράγματα. Ε, οι συγκρούσει θα είναι πάντα, θα είναι πραγματικές, mm -hmm. θα είναι μεταξύ ηλικιών, άλλων νοοτροπιών, θα είναι πάντα εδώ... Ε, η φάση δεν είναι, δεν υπάρχει καλό-κακό. Η mm. σύγκρουση είναι στον ίδιο τον άνθρωπο. Ακριβώς. Είναι Ακριβώς, ναι. η φύση του ανθρώπου και επειδή είπε πριν το παράδειγμα ότι όλα αυτά το εκλαϊκεύουν και το βάζουν πάντα με κέντρο τη φύση, ότι αφού λειτουργεί έτσι τη φύση θα γίνει και στον άνθρωπο. Αυτά ξέρουμε ποιε φορέ. είναι. ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε. Ότι έτσι λειτουργούν αυτά, έτσι είναι, δεν αλλάζουν τελείω. Θα είμαστε κοιμά στι μηχανέ του. Όχι, αλλάζουν. Έτσι, όπω άλλαξαν και εμά οι ταινίε του, βλέποντα τα. Ε, σκε... Δεν γίνανε φαντικοί αλλά το μήνυμα το πήραμε. Και είναι ταινίε, οποίε ανάλογα με την ηλικία που θα τι δει, θα πάρει και άλλα πράγματα, Εννοείται. θα προσθέσεις άλλα πράγματα και όχι, δεν παίρνουμε ποσοστά από τις ανεβάσανε προβολές, ένα σινεμά όλες τις νομίες θέλω να το πω κι εγώ αυτό ναι. δεν παίρνουμε ποσοστά <συνόμα> ναι. δεν τι κάνω εγώ αν θέλετε <συνόμα> να δείτε μυαζάκι στο πανί είναι <συνόμα> μεγάλο πράγμα και <συνόμα> κάντε το κάντε χάρη στον εαυτό σας ειδικά όσοι εκεί είμαστε millennials και δεν έχουμε προλάβει 100% το early work στο μυαζάκι στην μεγάλη οθόνη ε, δηλαδή, από το, από το πριν σε Σπονονό και και πριν, κάντε τη κάνετε χάρη στον αυτός και να πάτε να το δείτε. Θα, θα φύγετε άλλοι άνθρωποι. Το λέω εγγυημένα. Θα μοιράζουμε κάποιες προσκλήσεις. Στείλτε στο chat μήνυμα και γράψτε «ΕΟΕ, «ΕΟΕ, ΕΟΕ, ΕΟΕ». Και θα σας στείλουμε ένα επογεγραμμένο χαρτί που θα λέει «Πρόσκληση». <laughs> <laughs> και προσπαθήστε να μπείτε με αυτό στο σινεμά. <laughs> Καλή τύχη. Θα είναι κατευθείαν από το μυγιαζάκι τον ίδιο. Ε, είναι, είναι παιδιά αυτό. Έχουμε... Είναι, είναι μυγιαζάκι πας. Έχουμε τα κονέ. <laughs> Μπαίνετε στο gov.com <laughs> και να το μυγιαζάκι πά. Αυτά για την πριγκίπησα Μονονόκε, η οποία πολύ ωραία επεξένια σαν χείρη, δεν ήταν και η πρωταγωνίστρια. Είναι εκεί για να ε, μας υπενθυμίζει το άγριο, το αδιαμεσολάβητο, το εγώ κάνω αυτό, το ότι δεν συμφωνίζω με την πέτσα μου, δεν είμαι αυτό που φαίνεται. Δεν είμαι αυτό ρε φίλε. Εγώ είμαι μια άγρια ελεύθερη ζωή. Και αυτό επιλέγω να ζήσω με τους λύκους. Ναι. Τελείωσε. Αυτό. Και εντάξει, υπάρχουν εκεί γενικότερα όλος ο κόσμος που φτιάχνει είναι τρομερός και ξαναλέω ακόμη μια φορά και κουραστικό να ακούγεται ότι μπορεί να φαίνεται όπως σχολιάσατε και στην αρχή ε, τα κινούμενα σχέδια, όλοι, ειδικά οι γονείς Μίκη Μάου, πάντε να δείτε Μίκη Μάου, η ιδέα. Ε, νομίζουν ότι όλα είναι παιδικά. Μέχρι, επειδή το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, μέχρι που είδα τον αστερισμό της Ανδρομέδας, 6 χρονών και διαλύθηκε ο εγκεφαλός μου. <laughs> Άλλαξε <laughs> η ζωή μου πραγματικά. Άμα το, άμα το δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Άρα, τα, ο, ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει να σκηνοθετήσει κάτι με κινούμενα σχέδια το οποίο γνωρίζει ότι θα είναι αρκετά φιλικό σε παιδικές ηλικίε, δείχνοντας ξεκάθαρα ε, όχι όλα αυτά τα δίπολα με τη φύση. Ο Μιαζάκη, όπως έλεγε και στην δηλώση του, θέλω να δείτε πόσο ωραία είναι η φύση, πόσο ωραία ατόφια είναι η φύση, γιατί η φύση, αδέλφια... Έχει τη δικιά της αυταξία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει και η Ιρεντρικ μεταλλευτεί ο άνθρωπος για κάτι. Είναι βασικό, επαναστατικό ε, μήνυμα αυτό. Η φύση, άνθρωπε, δεν είναι απλά για να κάνεις εσύ πεζοπορία ή για να κάνεις σκι. Οκ, okay. fuck you. Υπάρχω, έχω την ομορφιά μου και η αξία μου είναι από εδώ και θα είναι αιώνια. Εσύ δεν είσαι αιώνιος. Τα έχει πει ο Τζορτ Κάρλιν. ο πλανήτη δεν πάει πουθενά εσύς πάτε. Πάγκιορς, φτιάξτε τα πραγματά σας, λέει ο πλανήτης. Trueest words spoken, το μεταξύ ξεκάθαρα, ναι. ναι, Μη φοβάστε, δεν θα πάθει τίποτα, έχει περάσει χειρότερα ο πλανήτη. εμείς καταλείπουμε. Έχει τον τρόπο του ο πλανήτη και η φύση να αναγεννάται, όσο και να μην το θέλουμε να το πιστέψουμε. Άρα ναυσικά. Άρα ναυσικά, τώρα ερχόμαστε τώρα σε κάτι πολύ... τώρα ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά απλά εγώ θα πω ότι... Δεν έχει και λίγο νόημα η κουβέντα Αναγεννάται η φύση ή ο πλανήτη, γιατί όλα αυτά είναι αναφορά ε, στον άνθρωπο. Γιατί ήταν νεκρό ο πλανήτη όταν ήταν μόνο η φέστη, στον ανθρωπο γιατι ηταν νεκρο ο πλανητης γύτανε στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια ζωή τη, στα πρώτα εκατομμύρια χρόνια ζωή τη. Δεν ξέρω, δεν ήμουνα. Ε, α, αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, yeah. αν δεν έχει κέντρο τον άνθρωπο. Οπότε, τέλο πάντων, είναι λίγο μια κουβέντα το τι ακριβώ σημαίνει, το πώ το άνθρωπο και το πώς βλέπουμε αυτή τη σύνδεση. Αλλά ναι, τέλος πάντων, αυτό. Οκ, okay, διαφωνεί ο Σίντζη. Για... Να... Για... Ναι, διαφωνώ κάπως με την ότι... Ε, δεν ξέρω αν θα μιλούσα για την αυταξία σαν αυταξία, ε, για τη φύση κλπ. Πιο πολύ ακριβώς συντάσσομαι με, με το ενδιαφέρον ερώτημα που βάζω για Ζάκη, ότι αυτό ότι ναι, η φύση είναι... Ε, παιδί μου, και ένα μέσο για να μα δώσει πράγματα να προχωρήσουμε. Το θέμα είναι πώ τα παίρνουμε. Εγώ εκεί θα θέλω να μείνω. Δηλαδή, εγώ αυτό το μάθημα παίρνω. Ε, όχι ότι ξέρεις, η φύση είναι ένα τοτέμ, ένα ιερό τέμπλο το οποίο δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπο. Δεν συμφωνώ τόσο πολύ με αυτήν την, την, την τοποθέτηση, ίσω. Δεκτό. Μα έτσι κι αλλιώ είμαστε στη φύση. Έχουμε μάθει εμείς τα παιδιά τη πόλη να βλέπουμε την πόλη και να λέμε Α, εδώ είναι πόλη. Έξω είναι φύση στην θα; Όχι. Παντού ήταν φύση. <laughs> το, το, το πόσο έχουμε επιλέξει οι κοινωνίες, οι οποίες δεν έχουμε επιλέξει και μεγαλώνουμε σε ανισορροπία με τη φύση, βλέπουμε άρρωσες κοινωνίες, mm -hmm. βλέπουμε αστικά κέντρα τα οποία είναι άρρωστα, δεν φτιάχνονται, δεν γίνονται καλύτερα με τον καπιταλισμό αδέλφια, οι πόλεις που ζούμε. Ε, η ολική ανάπλαση, το wipe out, αλλάξε το, αυτό λειτουργεί και θα το σχολιάσουμε και πιο με Κάτι πρέπει να διαλυθεί για να φτιαχτεί καλύτερα, αν χρειάζεται. Με περισσότερη ισορροπία, με σεβασμό. Όταν λέμε για τη φύση, μιλάμε για ένα οικοσύστημα και για άλλες μορφές ζωής, τις οποίες... Εντάξει, πολλέ φορέ καταλαβαίνουν ότι λες, δεν χρειάζεται να έχουν και IQ το οποίο πλασάρεται πολύ. Α, τι είναι αυτά, Δεν έχουν IQ, σφάξτε τα. Τα δεν... τρώμε, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, δεν, ναι, ναι. Κατα... ναι. δεν καταλαβαίνουν. Ή ο δυτικό άσπρο άνθρωπο το τρώμε το γάμα με αυτό. Τίποτα, <laughs> το σκοτώνουμε. <laughs> δεν μα κάνει. Είναι... Ναι, είναι βασικά. Όχι. απομακρύνουν τα παιδιά, συγγνώμη, πατήρια. Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> ε, έχει γενικότερα πάντως, ε, θα πω κάτι τελευταίο. Ε, ε, ε, ο Μιγεζάκη στι του το εξής, και ειδικά στο πέρνη Έχουμε γενικότερα στο δυτικό πολιτισμό και στο δυτικό animation βλέπετε Disney... Θα, συγκε... θα πω για το Bambi, ας πούμε, συγκεκρι... συγκεκριμένα... Όπου βλέπεις, ρε παιδί μου, τα ζωάκια... Και, όλες τα... και όλα τα sentient beings εκεί που είναι ζωόμορφα ζω... τέλος πάντων... Πόσο cute και όμορφα είναι. Πά το πριν σα μονονόκε και βλέπεις τις θεότητες. Και λες, αυτό τώρα από ποιο horror movie έχει βγει... Που σημαίνει ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, γενικότερα ένα embrace στη συγκεκριμένη κουλτούρα και ειδικά ο Μιαζάκη που σου λέω ότι ξέρεις τι κάτι το, το οποίο να το σεβαστείς δεν είναι απαραίτητα να είναι όμορφο για να το σεβαστείς Ή ανθρωπομορφικό. ανθρωπομορφικό Αυτό είναι το βασικότερο ακριβώς. Και τι είναι το όμορφο και το cute Μα, Αυτό, ναι. ό,τι είναι ανθρωπομορφικό τελικά στην προηγουμένη περίπτωση Βλέπεις, ας πούμε ε, τεράστια μάτια ε, στα ζωάκια στο μπάμπι εν αντιθέση, τη σκληρότητα. Ε, στα σχέδια του Μιγιαζάκη, στο πρένεσβο Μονονόκε, και όχι μόνο στο πρένεσβο Μονονόκε, και Δεν στο ναυσικά. Ειδικά <laughs> στο ναυσικά. Ειδικά στο ναυσικά. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πικ. Συμφωνώ, σίγουρα. Και γενικότερα στο ένα κομμάτι είναι ο ρεαλισμό περισσότερο. Δηλαδή ο Μιγιαζάκη λέει πώ είναι ο αγριόχειρο, πάρτο να. Να. Ε, Απ' την άλλη τώρα η Δύση Προφανώς έχει Εδώ εντάξει, είναι γνωστά και τα, το βιντεάκι World Disney Τα τρία γουρουνάκια που πίσω Τους τα δείχνουν στο πρωτότυπο Στο πρώτο του 1920 Δεν ξέρω πότε Που στις, ε, είναι τα τρία γουρουνάκια Και είναι ο Λύκος και φυσάει Και μέσα υπάρχουν κάδρα Και γράφουν μαμάς και μπαμπάκι Είναι παριζάκια και τέτοια Α ναι ναι Είναι καταπληκτικά Αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι, όχι, για μας τα μη Μάου που λέγανε οι γονείς μας, ήτανε αυτά. Βγαλμένα από καταπιεσμένους χιστομάτιδες, οι οποίοι είχαν ζήσει τη φρίκη του πολέμου, τη φρίκη της καταπίεσης, mm -hmm. γιατί πολλές φορές η καταπίεση και η πολιτιστική και η κοινωνική βγάζει διαμάντια. Ας είμαστε εκεί, open mind, να... He... Και εδώ κάνουμε το τελευταίο πολιτικό σχολείο, το κάνουμε κάθε φορά, καταναλώνουμε που καταναλώνουμε θέαμα, που είναι μεγάλη κουβέντα. Ότι θα σου πει: Γιατί είμαστε όλοι σε πλατείε και είμαστε έτοιμοι να επαναστατήσουμε. Οκ, okay, όχι. Όλοι καταναλώνουμε, όλοι δίνουμε το χρόνο μα εκεί που πρέπει. Τουλάχιστον α έχουμε τα φίλτρα και την κριτική σκέψη Αυτό. να κάνουμε τι επιλογέ και να ξέρουμε τι θα δείξουμε ή τι θα προβάλλουμε με του ανθρώπου που αγαπάμε, Αυτό. με του ανθρώπου που εγώ. ενδιαφερόμαστε. Η πρώτη πρόταση ήταν αυτή. Μονονόκε στα πρώτα πέντε λεπτά να δείτε ένα αδαιμονισμένο <laughs> και να. Αυτό. Λοιπόν, ε, θέλετε πιο... Θα ακούσουμε back to back δύο κομμάτια, ε, για να μην τα ακούσουμε και τα τρία, θα τα κρατήσουμε το ένα, θα μας πει η Ξένια που είχε το... το, το... Την αφήγηση, ε, την πρώτη. Okay. Ε, σίγουρα θα πρότεινα να, να παίξει το Lens το φασιτάκα, που είναι και το πιο γνωστό έτσι κι αλλιώ ναι. ε, από το συγκεκριμένο soundtrack. Επίση, να δώσουμε και ένα τεράστιο... τεράστια μνήα στο Joe. His eyes, συγγνώμη. Δεν ήμουν σίγουρη την προφορά, όπως προφέρετε. <laughs> Ο τύπος, πραγματικά. Δεν ξέρω τι συμφωνία έχει κάνει με το, το διάβολο και το έχει, κάνει, έχει κάνει αυτή τη δουλειά γενικότερα με το Μιγαζάκη. Είναι ότι soundtrack έχει γράψει είναι πραγματικά τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δουλειά του Μηγιαζάκη... που δεν θα μπορούσαμε να το δούμε δε, ε, με κάποιο άλλο συνθέτη. Είμαι τόσο, δηλαδή, ακέραιη σε αυτό και ε, με παροπίδες αυτό το πράγμα. Οπότε, Νελέντς, τα φασιτάκα και ίσως έτσι για σβήσιμο το ε, σαν ένα σιτάκα θα μπορούσε. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε, θα ε, ακούσουμε μουσική... Παίρνουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Θα δούμε. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα με τι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με Spirit Away ή ναυσικά. Ε, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε. Αλλά Πέσανε οι παλμοί! Ο Παρίας είναι εδώ. Σήμερα, 19ο Δεκέμβρη του οτιρίου 2025, κάνουμε την τελευταία εκπομπή για αυτή την ε, χρονιά, πάντα ε, με το ημερολόγιο στα χέρια, όχι τη Σεσλόγκ. Σε Σεσλόγκ τελειώνουμε Ιούνιο-Ιούλιο, πριν τα μπάνια του λαού. Ε... Ναι. Τα ψώνια του λαού ναι. Τα ψήψη του λαού μάλλον <laughs> Γιατί μέχρι εκεί είμαστε <laughs> για να ψήψη <ψιψίψι laughs> ψώνια Για να καλάθι της νικοκυράς Σήμερα κάνουμε μια εκπομπή Για τα οικολογικά και όχι μόνο μηνύματα των ταινιώνε Του αγαπητού μας παπού σχιστομάτι και το λέμε υποτιμητικά Μας αρέσουν τα μάτια σας τα αμυγδαλώτα Ιάπωνες Μην φοβάστε, κοιτάξτε μας τα μάτια Eye contact δεν υπάρχει ε, Του κύριου Μηγιαζάκη Ήδη έχουμε κάνει μια εισαγωγή μιλώντα για αυτόν. Πολύ λίγα πράγματα για τη ζωή του. Γενικά υπάρχουν ντοκιμαντέρ, υπάρχουν διάφορα. Εμεί θέλουμε απλά ταπεινά, όπω και οι ταινίε του, να περάσουν τα μηνύματά ε, τους και εμεί να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Να, να πούμε έτσι, κάποια πράγματα που θέλουμε να μοιραστούμε γι' αυτό. Γιατί όταν κάτι το έχει πολύ κοντά, ε, σου αρέσει πάρα πολύ. Θε να μοιραστεί κάποιε σκέψει, να διαφωνήσει, να συμφωνήσει. Έτσι αυτά. Ε, είμαστε μαζί με Σίντζη και Ξένια Ξένια και Σίντζι. Ε, και ο παρία ε, θα συνεχίσει Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Παίξαμε δύο κομμάτια ε, αρκετά, με, αρκετά σημαντικά και αναγνωρίσιμα ε, Της πριγκίψας Μόνο νόκε. Να πούμε ότι ο, ο τεράστιος συνθέτης ε, ε, Ο Τζόχης Σάισι. <laughs> Συγκεκριμένα, ε, αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε την, ε, τη συνεργασία του με τον ε, Μηγιαζάκη από την Αυσικά, από ό,τι θυμάμαι. Και ευτυχώς, καλό είναι αυτά τα πράγματα να γίνονται, έτσι, έτσι γιατί η λιβαδιά είναι ωραία, το έχουμε ξαναπεί. <laughs> ε, ε, και τώρα θα πάμε, πάμε στο Spirit Away, θέλεις ε, να πάμε στην αυσικά λίγα πράγματα θα πω για το Spirit Away δεν θέλω okay. να αναλύσω την ε, πλοκή ας πούμε έτσι ε, ε, εις βάθος ε, είναι μια ταινία όπου βάζει ε, πάρα πολλά θέματα όπως και σχεδόν όλες τις ταινίες του, του Μιγιαζάκη. είναι μια ταινία από αυτές που ονομάζουμε Coming of Age είναι η ενηλικίωση της τσιχείρο της δεκάχρονης πρωταγωνίστριας και η αναζήτηση της ταυτότητας, όχι μόνο αυτής... αλλά και του Χάκου, του συντρόφου, φίλου... που γνωρίζει μέσα στην ταινία. Είναι μια ταινία για τον καταναλωτισμό, τον άκρατο... Ε, και τον καπιταλισμό που τον γεννάει, βεβαίως. Ε, είναι μια ταινία που επίσης δεν ξεφεύγει... από την ανάγκη του Μιαζάκη να μιλήσει για τα οικολογικά μηνύματα... Ε, για την οικολογία συνολικά κυρίως μέσα αυτή τη φορά από τον καταναλωτισμό ε, και από την έτσι ε, άκρατη επιθυμία ε, που βλέπουμε που γεννάται από τους ανθρώπους να φάνε, να καταναλώσουν να, να, να, να κλέψουν ό,τι είναι γύρω τους ε, όπως είναι πολύ χαρακτηριστική σκηνή, αρκετά νωρίς ταινία, όπου οι γονεί της Τσιχύρο βρίσκουν ένα γεμάτο τραπέζι με φαγητά, καλούδια κτλ και τρώγοντας μεταμορφώνονται σε γουρούνια. Λοιπόν, ε, είναι μια ταινία που επίσης έχει τα μηνύματά της για τον συντοισμό και τον ανημισμό ότι δηλαδή ουσιαστικά, όλα τα αντικείμενα που θεωρούμε άψυχα έχουν μέσα τους κάποια ζωή και πρέπει κάπως να τα ε, σεβόμαστε. Λοιπόν, εδώ ε, νομίζω αυτό που ε, δύο σημεία είναι έτσι πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω για μένα για την ταινία και για το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε, θα προσπαθήσω να εστιάσω σε αυτό, είναι η στιγμή όπου καθώ η Τσιχύρο δουλεύει στο Bath House. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να είναι μια καλή μετάφραση, ας πούμε. Λουτρό. Τα Λουτρά. Στα Λουτρά. Στα Λουτρά, ναι. σωστά. Λουτρό. Δεν μου πέρασα από το μυαλό. Λοιπόν, στα Λουτρά έρχεται ένα πνεύμα του ποταμού, το οποίο είναι κάπως ο φόβος και ο τρόμος για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Λουτρό, γιατί ξέρουν ότι κάθε φορά που έρχεται γίνεται τη κακομήρας από βρώμα, γιατί είναι πενταβρώμικο, Μέχρι που η τσιχίρο αποφασίζει να το λύσει αυτό η βάθος. Δηλαδή ξεκινάει και τραβάει από μέσα του όλη τη μούργα που έχει μαζέψει αυτό το κακόμυρο, το πνεύμα. Τα καθιζήματα. Τα... <laughs> <laughs> Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα. Αχ... <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, μου άρεσε πολύ αυτό το referen. Και θα μπορούσε να συνεχίσω, αλλά θα επανέλθω. Ε, το οποίο αυτό είναι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. πώς δείχνει ένα γιγάντιο, έτσι, μια γιγάντια μάζα ζελέ, νερού κτλ, κτλ. Το οποίο έχει ένα βαθύ καφέ, σκατουλή χρώμα, μέχρι που η Τσιχύρο αποφασίζει να το καθαρίσει βάθο. Ε, και κάπως τραβώντα ε, ένα κομμάτι από τα ε, απορρίμματα τα οποία βρίσκονται μέσα του, ξεχύνεται όλη η ρήπανση συμβολικά που μαζεύεται στα ποτάμια. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι θυμάμαι ρε παιδί μου κάπω θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη σκηνή που να βγαίνουν κάθε είδου ε, μπάζα μέσα από το σώμα αυτού του πνεύματος, τέλο το πάντων. Θυμάμαι να βγαίνει κάποια στιγμή ένα ποδήλατο, ολόκληρο. <laughs> Παιδιά, και θυμάμαι ε, στο Τόκιο. Στο Τόκιο, όταν, είχα, όταν τη, τη, τη δεύτερη φορά, νομίζω, που είχα πάει... Πώς είχα καλές, Γέννη, dope, ε, να καλέσει, Γιάννη, με ντόπ. Να μιλήσεις για... <laughs> όχι, για αυτή την πρώτη φορά. Έχω <laughs> <laughs> ε, πάει τρεις φορές, ε δεν το θυμάται. <laughs> λοιπόν, τη δεύτερη φορά, λοιπόν, που έχω πάει... Περνώντα κάποια στιγμή από ένα σημείο που ήταν γέφυρα σε μία από τι τρει εκβολέ των ποταμών στο Τόκιο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ποταμός είναι και αν είναι τα παρακλάδια, πώς ονομάζονται κλπ, δεν λοιπόν, θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι, θυμάμαι να βλέπω ε, σίδερα και ρόδες Ηταν ήταν το σημείο εκεί πέρα και θυμάμαι να το βλέπω στον ποταμό, στο, στο, στο βυθό. Και μου ήρθε όλος ο μηχαζάκι στο μυαλό και λέω κοίτα να δεις που επειδή μου δεν έχουν μάθει, ε, δεν έχουν καταφέρει να, να κάνουνε κάτι, δεν έχουνε προσπαθήσει καν μάλλον να κάνουνε κάτι. Ποιος ξέρει, μάλλον το τελευταίο. Αλλά πόσο ας πούμε, πόσο ενδιαφέρον είναι να βλέπει με εντυπωμένα αυτά τα πράγματα και στην κανονική ζωή ε, αυτά που νομίζω ότι Τάξη, μωρέ, ταινία είναι. Κατάλαβες. Αυτά δεν γίνονται έτσι ακριβώ. Το βλέπεις ακριβώς μπροστά σου. Λοιπόν, ε, και το τελευταίο πράγμα που θέλω να αναφέρω για, ε, για την ταινία όπου λίγο ξεφεύγει, αλλά νομίζω πως έχει βαθύτερη σύνδεση ε, σε μια κριτική που έχει γράψει ο αρκετά πολύ γνωστός βασικά κριτικός και με τον Ρότζερ Έμπερτ ε, είχε αναφέρει ότι ε, του άρεσε ακριβώς πάρα πάρα πολύ και ήταν από τις καινοτομίες σε σχέση με το δυτικό animation όπου φάνηκε πιο έντονα στο Spirit Away σε σχέση και με άλλες ταινίες ενώρια δηλαδή του Μιαζάκη οι παύσεις οι παύσεις μέσα στην ταινία όπου βλέπω ας πούμε την να ταξιδεύει στο, με το τρένο και να μην έχουμε κάποια δράση δεν έχουμε κάποια εξέλιξης ιστορίας και ο Μιαζάκη αυτό το δικαιολογεί και το προάγει ε, στεναρά. Γιατί ακριβώς σου λέει ότι όταν έχω κάποια δράση χρειάζομαι μία παύση στη συνέχεια αυτό να, ε, να, να, να εντυπωθεί στον θεατή. Θέλουμε ο θεατής να μπορέσει να το επεξεργαστεί. Να πάρει μια ανάσα. Να λέτε. πάρει μια ανάσα και να μπορέσει να το πάρει ο ίδιος στα χέρια του και να βγάλει το μήνυμά του. Να μπορέσει, ας πούμε, κάτι να, να πάρει από αυτό. Δηλαδή, ο, όπως ακριβώς ο άνθρωπος ήταν τρώει, πρέπει να χωνέψει πρώτα πριν φάει το επόμενο γεύμα. Λοιπόν, και λέει ο, ο Ρότζερ Επρέτ ότι τον συνάντησε το 2002 στο Τορόντο Film Festival, αφού είχε βγει τον, τον προηγούμενο χρόνο, ας πούμε, το Spirit Away, και του είπε πόσο εκτιμάω, ας πούμε, ότι έχεις αυτές τις ε, στιγμές ανάπαυσης μέσα στι ταινίες σου. Και το απαντάει ο Μιαζάκη ότι έχουμε μία λέξη στα Ιαπωνικά, η οποία νομάζεται... την οποία ονομάζουμε «μα». Είναι ένας χαρακτήρας. Και το οποίο κάπως σημαίνει ουσικά κενό. Σημαίνει απουσία. Και του λέει χαρακτηριστικά, ε, μα... του κάνει χαρακτηριστικά, χτυπάει λέει τρία-τέσσερα παλαμάκια, όπου ενδιάμεσα κάνει κάποιε παύσει. Και λέει «Ο χρόνος ανάμεσα στα παλαμάκια είναι το «μα». Αν έχει αδιάκοπη δράση... Κίνηση, με καθόλου χώρο για αναπνοή, τότε είναι όλα απλά μία σύγχυση. Είναι απλά μία σταμάτητη ροή η οποία δεν έχει να σου πει και πολλά βράματα. Δεν θα σου αφήσει και κάτι. Δεν ξέρω αν σας χτυπάει αυτό σήμερα με την αδιάκοπη... Ε τον αδιάκοπο βοβαρδισμού ερεθισμάτων που έχουμε με τα social media, με τις οθόνες, με το ένα, με το άλλο και πώς είμαστε μονίμως σε, σε ένα διάκοπο κυνήγι ερεθισμάτων όπου βλέπουμε το ένα reel πίσω από το άλλο των πέντε θερολέπτων όπου έχει να μας δώσει κάτι και προχωράμε και τελικά δεν παίρνουμε και τίποτα. Και νομίζω ότι αυτό συνδέεται με τον καταναλωτισμό, συνδέεται με, την, με τον αδιφάγο καπιταλισμό, ε, ο οποίος θέλει μονίμως να αυξάνει την κερδοφορία του και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και νομίζω ότι ακριβώς σε άλλο ένα σημείο, λοιπόν, εδώ ο Μιγεζάκη μας διδάσκει πως δεν έχει σημασία μονίμως να τρως, να μαζεύεις ε, και να αυξάνεται. Σημασία έχει, ρε παιδί μου, να παίρνεις και τις πάψεις σου και να εκτιμάς λίγο... Ε, κάθε στιγμή. Να είσαι λίγο in touch με τη φύση, ρε παιδί μου, και με το περιβάλλον σου γενικότερα, όχι μόνο με τη φύση και το πράσινο. Γενικότερα, λίγο να, mm -hmm. να τα μαζεύει όλα αυτά ξέρεις, και να κάνει λίγο για τι δικέ σου σκέψει πάνω στα πράγματα που βλέπει γύρω σου. Ναι, ναι. Είναι πολύ, είναι πολύ προφητικό. Δηλαδή όλα αυτά, και όχι μόνο και στο Spirit Away, αλλά και στο. πριν σα και, και στο NAFSACA, The Valley of the Wind και γενικότερα. Στι περισσότερε ταινίε του Μηγιαζάκη, βλέπουμε το κομμάτι τη παύση γιατί το έχουν πάρα πολύ αυτό οι Ιάπωνε τουλάχιστον στο κομμάτι το κινηματογραφικό τώρα για το κομμάτι του serialization πάμε σε άλλα μονοπάτια ε, πόσο σημαντικό είναι αυτό δηλαδή σου δίνει περισσότερο impact το γεγονό ότι μπορεί να σε βαρέσει αλίπητα για μερικά λεπτά με δράση και μετά σε αφήνει λίγο να αναπνεύσει όλο αυτό και να, mm. να, να σε κάνει να καταλάβεις ότι όπα τι έγινε, έγινε αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πλοκή θα μου δώσει κάτι, μια τροφή για σκέψη και όχι μόνο αυτό ότι αυτό ακριβώς δείχνει σεβασμό στον, σκηνοθέτη, στον, συγγνώμη, στον θεατή, όπου σου λέει ότι τώρα είσαι εσύ υπεύθυνο να πάρεις αυτό το που σου έδωσα και να το κάνεις κάτι εσύ. Δηλαδή, δεν είναι ε, δασκαλιστικό ο τρόπος. Δεν σου, α, σου λέει μία ιστορία απλά όπου διδάχνει, να το πούμε και έτσι ρε παιδί μου... Είναι μια δημοκρατία του θεατή, όπου σου βάζει κάποια θέματα και σου λέει: Βγάλε εσύ. Το συμπέρασμά σου, α πούμε, και βρε το δρόμο σου μέσα yeah, από δε, αυτά εδώ δε, που τα οποία σου δίνω εγώ. Δεν σου δίνει έτοιμη, μα σημαίνει τροφή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που πλέον. Όχι στις μόνο ταινίες... μα σημαίνει. Δεν σε μπουκόνει δε κιόλα. Ναι, μπουκόνει, ισχύει, ισχύει. Και έρχεται σε αντίθεση γενικότερα. Έχετε δει τι μάνε. Δεν μα Και έρχεται σε αντίθεση γενικότερα και με τα μέσα που καταναλώνουμε πλέον, δηλαδή και ταινίε που βλέπουμε πλέον, ακόμα και στο Japanese Animation, έχουν ξεφύγει κατά πολύ με το ότι βλέπαμε 25 χρόνια πριν. Σίγουρα. Δυστυχώς, έχω να πω. Ε, Ισχύουν κατά πολύ όλα αυτά διαφωνώ σε κάτι. Ε, για τις παύσει έχω να πω κάποια πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι και για τη μουσική λέγανε ότι... σε μια τρομερή μελωδία που με, ε, ζει τους αιώνες... Ε, η μελωδία δεν είναι η μαγεία, αλλά οι παύσει ενδιάμεσα... όταν περιμένεις την επόμενη. Δεύτερον, οι παύσει του Μηγιαζάκη... Δεν είναι μία απλή παύση, βέβαια δεν υποτιμώ τον τρόπο που το λέτε. Δεν είναι μία παύση. Οι παύσει αυτές είναι καρέ, είναι κάδρα, είναι ζωγραφικοί πίνακε, είναι ένας ποιητικός λυρισμό στην οθόνη σας. Και για όποιον θέλει, ας ψάξει να το αναζητήσει. Ε, πώς είναι στοιχισμένο, τι είναι κάθε φορά. Δηλαδή, στο τρένο, όπως είπες, μαζί με το πνεύμα... Με το ή... no face, ναι. Ε, αυτό το πράγμα, γενικότερα, προφανώς μπορείς να βρεις κάποιο φίλο που έχει καταναλώσει όλα τα ψυχεδελικά ναρκωτικά του κόσμου και να σου πει ότι «Άκου να δει τι σημαίνει». <laughs> αυτό φίλε τώρα, ξέρεις, <laughs> να έχει να σου λέει εδώ «Μπου πριν από δέκα χρόνια» σου λέω «Θα βρεις και στο τέλος θε, το, θα τα έλεγε με το Βούδα». Πα περιτώσει, ε, όλα αυτά είναι μελετημένα. Δεν είπε ότι, όπως και η Παύση, για να ανασάνει όλη η υπόλοιπη δράση, η οποία... Ε, Ζήμες από αυτό και σύντις άλλη να πούμε ότι από τους πιο γνωστούς ε, ε, Ακύρα Κουροσάβα, ο οποίος ήταν ένας σκηνοθέτης, ο οποίος δεν είχε τρομερή διαφορά ηλικίας πάρα πολύ μεγάλη με το Μιγιαζάκη, ο Ακύρα Κουροσάβα πήρε κάποιες, κάποια western, τα αντέγραψε στα ιαπωνικά, πήρε ταινίε. Ανάποδα μάλλον νοείς. Όχι, για το Γιωτζιμπό θα πει τώρα. Όχι μόνο το γιο Τζίμπο και άλλε ταινίε. Γιατί το. Η για Επτά Σαμόρα είναι το ανάποδο. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ναι. <laughs> ε... η εκείνη το αντέγραψε. Η Εβίση το αντέγραψε μετά και έκανε τη το... Σκριπτά, ήταν υπέροχη. Το Magnificent Seven. Έχει αντιγράψει κι αυτό. Έλα τώρα, έλα σε παρακαλώ. <laughs> Έχει τα τουάστο ακύρω κουροσάβα εδώ σύντομα. Πο-πο-πο, χαμόσ. τώρα ε... θα βγουν τα κατάλα και θα γίνει μακελιό. <laughs> Α, γυρίμα, <Ρι> ε, γενικότερα, ο καθένας έχει την τεχνοτροπία του και γενικότερα από τη στιγμή που το μοντάζ γινόταν ακόμα πιο γρήγορο ώστε ο θεατής ήταν στόχος να μην προλάβει, να δει τις λεπτομέρειες είναι να λαμβάνεις μια καινούργια πληροφορία συνεχώς-συνεχώς και η πολιτική ανάλυση που, λέγα, που λέγατε πριν ότι «ΟΚ, okay, σε αποχαυνώνει όλο αυτό στα social, τα έχουμε ξανασχολιάσει, τα έχει γράψει Φίλου. ο Άλτους Χάξλεη πριν από 80 χρόνια». Ότι... Και <χι> όχι μόνο, ναι, και πάρα, πάρα πολλοί κόσμοι. Ναι. ναι, ότι σε μια σκουπιδένια άβυσο πληροφοριών, πλέον θα υπάρχουν και πληροφορίες που αξίζουν να διαβάς και να αλλά θα είναι θαμμένες κατά Άρα γενικά γι' αυτό μιλάμε, για ώρες την για το Μηγιαζάκι, για να δώσουμε κι εμείς έτσι... Ε... Έναν χάρτη για να βρείτε αυτές τις άξιες πληροφορίες και τα άξια διαμάντια που υπάρχουν εκεί έξω. Γιατί και μας μας πρόξανε, δεν είμαστε εμείς, τα καταφέραμε, wow, και έχουμε την απάντηση. Όχι, όχι. όχι. Λερώσαμε τα χέρια μας, ψάξαμε στα σκουπίδια... <laughs> με τι, κι έτσι με ναι. <laughs> Τώρα τι ναι, θέλει να σου πω. <laughs> δεν, ήμασταν ναι, δεν είμασταν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> δεν έχουμε Γιατί ναι. Σκέφτεται και εγώ το ίδιο. <laughs> ε, να πούμε ότι σίγουρα, και σίγουρα ε, Πειραματιστήκαμε όταν λέμε, πυραματισμε, είδαμε ταινίε οι οποίε μα φανήκαν αργέ. Δεν έχουμε μάθει σε, αργ... σε αργομοντά. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέμε. Ακριβώς. Το αργό μοντάζ, ο άλλος σου λέει ότι τι θα δούμε, Αγγελόπουλο, τι θα δούμε, ε, όλα αυτό. τι κακή εικόνα που έχει μείνει για τον Αγγελόπουλο, ότι ναι. είναι ο βαρετός, ο αργός, ο ανούσιος. Δυστυχώς. Και γενικότερα όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε σαν άνθρωποι και κατανοούμε τι σημαίνει ένα κάδρο σε μια ταινία. Ότι αυτό είναι ένα ζωγραφικός πίνακας, ότι έχουμε μια μετάβαση ιστορική, μια μετάβαση χρονολογική, τα οποία... Διάφοροι άνθρωποι και μαγκάκα συγκεκριμένα αλλά και σκηνοθέτε. Σαν μέσον τα έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ <ΣΣΣΣΣ> να αναφέρω, να πω γιατί, για το Spirit Away, ένα νομίζω είχε και για Όσκαρ. Το Spirit Away είναι το πρώτο που πήρε Όσκαρ. Το αποδέχτηκε η Δύση με τα πολλά γιατί δεν μπορούσε. Πρόσεξε, είναι το πρώτο. Μάλλον είναι η πρώτη ταινία όπου ξεπερνάει στην Ιαπωνία σε εισιτήρια τον Ιτανικό. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Όταν λέμε «Τιτανικός» είχε γίνει ο χαμός ο ίδιος ναι, ε, ναι. στον κόσμο όταν είχε βγει ο Ιτανικός. Σίγουρα. Και στην Ιαπωνία το Spirit of War έρχεται και λέει «Όχι, έχω να δώσω κάτι πιο σημαντικό». <laughs> και ξεπερνάει το Ιτανικό. Και είναι. Μια τρομερή αλληγορία είναι... Έχει πάρα πολλά πράγματα, είπες πάρα πολλά πράγματα πριν γι' αυτό... Mm. Είναι... Μπορείς να πεις, από την ελικίωση... Θέλοντα ε, Θέλοντας να αφήσει το σχολιασμό για τους γονείς... Το πόσο την προσέχαν, το πόσο καταναλώνουν και αφήνουν τα παιδιά τους... Ή δεν δίνουν χρόνο στα παιδιά. Mm -hmm. Είναι τώρα όλα αυτά μικρά ε, μηνυματάκια το πώς διαχειρίζονται όλο αυτό το μαγαζάκι θα πω εγώ που πηγαίνει στον άλλο κόσμο πώς λειτουργεί όλο αυτό το λουτρό πώς λειτουργεί καπιταλιστικά ε, με τους εργαζόμενους οι οποίοι φοβούνται να σηκώσουν το κεφάλι κάποιοι είναι θαμένοι, κάποιοι είναι με τα κάρβουνα κάποιοι όλο αυτό το μαγικό και έχουμε τη μία την... εντάξει εγώ συγγνώμη υπερτσατσά την έλεγα για ο μπάμπα πώς λίγο να μιλάς η οποία είναι εκεί στο κέντρο του τη που είναι, είναι μια χύπησα χαλάρη στην εξοχή που ζει στη φύση Ισχύει, και αυτή δε... είναι εναλλακτική πρόταση. <χει> γιατί ο Μηγιαζάκη σου λέει «Cool, μπρο, υπάρχει εναλλακτική πρόταση. <χει> υπάρχει και ο τρίτος τρόμος προς τον σοσιαλισμό». <χει> <χει> Κατάλαβε. Και είναι η αδελφή της και σου λέω ότι το ίδιο πράγμα είναι. Ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει πάντα είναι εσωτερική η σύγκρουση. Να μου πεις δεν επιλέξεις εσύ, επιλέγει το κράτος. Ναι, όμως όσο οι άνθρωποι οργανώνονται βάσει των ιδεών τους και όταν όλοι μαζί συγκεντρώνονται και λένε ότι συγκεντρώνουν τις αρνήσεις τους, ότι ξέρεις τέρμα με αυτό, η αλλαγή πάντα είναι επίπονη, το δείχνει πάντα. Και σε υπόλοιπε ταινίε, έχει θυσίες μέσα, έχει αίμα, έχει τα πάντα. Είναι επίπονη, αλλά για ένα καλύτερο αύριο, δεν σου πω για επανάσταση θεμα. για να ζήσουμε καλύτερα πρέπει το προηγούμενο να το κάνουμε απεταξάμιν και να αγκαλιάσουμε πράγματα τα οποία τώρα δεν σου πλασάρονται, το τους εκαλύπτουνε. Ναι, δεν θα έχει το εκλαϊκεύω, καινούριο iPhone και πιο γρήγορο κινητό αν θέλεις να σε αισιορροπία με τη φύση, δεν θα έχεις. Δεν, δεν θα, θα χρειάζεται όμως. <laughs> ναι, σου λέει ότι όντως θα έχεις λύσει άλλα βαθύτερα ζητήματα σε εσένα που δεν θα χρειάζεται να τα καλύψεις με πράγματα, συσκευές. Στο σημείο αυτό βέβαια να πω ότι στο Spirit Away θεωρώ πως... Ε... Δεν πάει τόσο στο κοινωνικό, ε, αλλά περισσότερο ε, στο, στο ατομικό, χωρίς βέβαια να είναι ε, ε, αντιδραστικό, έτσι, α, ατομικίστικο, να το πω και έτσι, με την έννοια ότι θεωρώ ότι η, ε, το φόκους που κάνει ακριβώς στην ενηλικίωση της Tsuhiro σε ΣΕΝ, ε, να γίνει σεν δηλαδή, που γίνεται από... ξεκινάει να δουλεύει. Είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ε, ατσούμπαλη στην αρχή, τα κάνει όλα χάλια, αλλά σιγά-σιγά, κάπως παίρνει τις ευθύνες της με έναν τρόπο. Αυτό κάπως νιώ, νιώθω ότι δείχνει εκεί πέρα. Νιώθω ότι σου δείχνει ότι στην αρχή είναι ένα παιδί όπου είναι στο πίσω μέρο του καθίσματος του αυτοκινήτου. Δεν νοιάζει τίποτα, απλά γκρινιάζει κτλ. Τι κοιτάζει όμω. Έξω κοιτάζει. Έξω κοιτάζει. Ναι, αλλά είναι στεναχωρημένη τότε. Γιατί έχει φύγει, γιατί την έχουν πάρει γονεί μακριά από του φίλου τη. Κρατάει το μπουκέτο με τα λουλούδια από το αποχαιρετιστήριο πάρτι που τη κάνουν ουσιαστικά οι φίλοι τη. Ε, και ξαφνικά η ίδια γίνεται ε, υπεύθυνη του εαυτού της, με το να δουλεύει, με το να ανελικιωθεί, με το να αναζητήσει την ταυτότητά της, ποια είναι, όπου το επιλέγει η ίδια, σπάει στερεότυπα ε, δεν μπαίνει σε καλούπια. Και αυτό νομίζω ότι είναι αντίστοιχα επαναστατικό, ρε παιδί μου, και με, με οποιαδήποτε κοινωνική προέκταση, ας πούμε. Όσο και να το ξεψαχνήσουμε, να ξέρεις, θα βγάζουμε και άλλα δεν πράγματα. Δεν τελειώνει, Κρα, Κρατάει <laughs> μπουκέτο με λουλούδια, τα οποία είναι κομμένα λουλούδια και είναι στη φύση. Δηλαδή, και ενώ μετά άρχιζει και ζει με τα λουλούδια. Και okay. Okay. Ναι, ναι, Εντάξει, ναι. Και υπάρχει μετά όλα εκεί όταν φεύγουν και πάνε που είναι και τα το σράιν εκεί που πάνε και τρώνε και οι γονεί. Ε, γενικότερα έχει αυτό, δηλαδή, όποιο... Ε, Πλάνο να πάρεις στο Spirit Away, θα βγάλεις κάτι από αυτό. Είναι σίγουρο. Είτε για το κομμάτι της χειραφέτησης, το γεγονός ότι ε, βάζετε τη δικασία στα παιδάκια μικρότερης ηλικίας, ε, να είναι υπεύθυνα για τις επιλογές τους σε κάποιο βαθμό και, για, και να, να σκέφτονται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, είναι αυτό ότι ο Μηγιαζάκης στο Spirit Away ε, δίνει πολύ... Ε, στη βαρή και σωστή τροφή για σκέψη για τα πιτσιρίκια. Το λέω δηλαδή αν μια ταινία είναι πολύ σημαντική animation τζαπανής να δει ένα παιδί εκεί γύρω ε, στα 8 με 10, είναι το Spirit Away. Εν τω μεταξύ ακριβώς σε ανάλυση που διάβαζα έλεγε ότι αυτή η ταινία είναι από την οπτική ενός δεκάχρονου ε, παιδιού. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε, φαίνεται, α, α, φαίνεται, φαίνεται, είναι φαίνεται, για ναι. παιδιά και γι' αυτό λέει αρέσεις ενήλικέ. Γιατί ρε παιδί μου κάπως βλέπουν αυτή την οπτική την οποία έχουν χάσει. Και δεύτερο και σημαντικό νομίζω ότι εδώ βέβαια ανοίγει μια πολύ πιο μεγάλη κουβέντα. Ακριβώς για αυτή την εικόνα που έχουμε εκεί από την Ιαπωνία. Για τα παιδιά τα οποία από πέντε χρονών γυρίζουν... Μπορεί ο παιδικός σταθμός ξέρω, το σχολείο να είναι... Ε, στην άλλη άκρη του Τόκιο Που σημαίνει μια μισή ώρα με το τρένο Και να σηκώνει το πρωί κανονικά Να πηγαίνουν στο δρόμο Και να ε, ταξιδεύουν κάθε μέρα Για να πάνε σε σχολείο τους ας πούμε. Το οποίο εδώ στην Αθήνα σε μια μάνα Και είναι εγκεφαλικό επιτόπου yeah. Εδώ έρχονται σε λίγες μέρες Χριστούγεννα Έρχονται τα καλαντά και, έχω να, και δω, μαζί, έχω να δω παιδί μόνο του στον δρόμο και το λέω ότι μένω στα βόρεια προάστια. Δεν μένω Αφού τα στη Μενάνδρου. Ο λέω «Ο γκίντο κύριε». Λοιπόν, έχω να δω παιδί μόνο του στον δρόμο πάνω από πέντε χρόνια. Μπορεί να λέω και λίγα. Και το οποίο, ρε παιδί μου, είναι αν όχι τρομακτικό, τουλάχιστον ενδιαφέρον. Ας πούμε, το πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα. Ε, αλλά μετά είναι και μια κουβέντα που μπορεί να ανοίξει παραπάνω. Γιατί, α πούμε, αντίστοιχα, το παιδί που θα είναι στο σχολείο πρώτη Δημοτικού Δευτέρα είναι υπεύθυνα μία φορά την εβδομάδα να κάθονται την τελευταία ώρα να κάνουν καθαριότητα τη αίθουσα. Και εδώ ανοίγει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που δεν θα την κάνουμε μάλλον τώρα, αλλά σα την αφήνουμε σαν τροφή για σκέψη, α πούμε. Όπου λε. Ε, ωραία. Γίνεται αυτό. Ε, Αυτή η πράξη Μαθαίνουν τα παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα Πού πατάει τελικά αυτό Πατάει ρε παιδί μου Σε μια καθαρά ε, προσπάθεια Ενηλικίωσης Και αυτάρκειας Και μου, ρε παιδί μου Μιας ε, ευθύνης Που έχει το άτομο Από πολύ μικρή ηλικία Για τον χώρο του Για τον εαυτό του και για τους γύρω του Ή πατάει σε, μια, ε, σε ένα πολύ όμορφο καπιταλιστικό καλούπι όπου έχουν πάρει αυτό το παραδοσιακό ιαπωνικό ότι σέβομαι το χώρο μου κλπ. Και δεν πληρώνουν καθαρίστριες. Ξέρω εγώ, μαθαίνουν από μικρά τα παιδιά να μπαίνουν σε δουλειέ κτλ, κτλ. Είναι μια πολύ ωραία κουβέντα, νομίζω. Ναι, ναι. η αλήθεια ίσω να βρίσκεται για κάπου στη μέση αυτή αυτήν την περίπτωση. Ειδικά για τι πιο μικρέ ηλικίε. Βέβαια, αν δούμε και το πώ ε, ζουν οι εργαζόμενοι στην Ιαπωνία, <laughs> μετέπειτα, <laughs> εκεί αλλάζει πάρα πολύ το πράγμα. Γίνεται ε, πολύ σκοτεινό. Εδώ νομίζω <laughs> ότι πάντα όταν κάνω αυτήν την κουβέντα θυμάμαι φράση του Ζίζεκ που έλεγε ότι ε, οι ασθεντικέ κοινωνίε. Ήταν ε, η καλύτερη βάση για τον καπιταλισμό ever. Ε, οι τελευταίες πληροφορίε που μας στέλνουν τώρα Σίντζι από το τόκι μου λέει «Μάλλον προς το δεύτερο πάμε». <laughs> ε, σε μια τάση υποταγής, τυφλή υποταγή στον ανώτερο, ε, ο οποίος ανώτερος ήταν και αυτός σε αυτή τη θέση, ε, ως προς ε, την ε, υπεράσπιση των ανθρώπων, είναι πολύ καλό για την υπευθυνότητα και αυτό δείχνει ε, το κατά πόσο πόσα πράγματα είναι υπεύθυνοι σαν άνθρωποι και θα τα κάνουν, δηλαδή ε, δεν θα χρειαστούν κάποιο μεσάζοντα σε κάποιες δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα, στις πιο προσωπικές δραστηριότητες κοινωνικές δεν θα κάνουν τίποτα από όλα τα υπόλοιπα, <χι> τίποτα από τα παραπάνω. Hitting. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και γενικά μετά τα ταξίδια μας που έχουμε κάνει εδώ στην Ανατολή. Ναι, εδώ. Ναι, εδώ με, με εισιτήρια από το Άνι Μεντόπ πήγαμε. Ε <laughs> ναι, βέβαια. <laughs> δεν δεν πήγατε στην κλήρωση. Δεν να, προλάβατε. Ναι. Να πούμε ότι οι γενιές αλλάζουν. Πάρα πολύ, ραγδαία, ε, τα μηνύματα που περνάνε έστω και τα άνοιμοι, όσο και αστείο να σφανεί το μαμόρου, η προστασία των ανθρώπων που αγαπάς και αυτά είναι σημαντικά στους νεολαίους. Από την άλλη, τώρα πάμε σε πολύ ενδότερα της Ιαπωνίας, ο, ο εκφασισμός, δεν θα πω απλά ρατσισμός, της κοινωνίας τους, ε, πριν από ένα μήνα έκλεισε ένας μπάρμπας τα 100 χρόνια. Και τι συνέβη μετά από αυτό... 100.000 άτομα στην Ιαπωνία είναι άνω των 100 ετών. Κατά Κατανοείται πληθυσμό. Έχουν 100.000 άτομα Σοβαρά. πάνω από 100 ετών. Αυτό τι αυτό. σημαίνει ότι είναι μια κοινωνία με το δημογραφικό πρόβλημα που έχουν ότι συντηρητικοποιείται ακόμα περισσότερο, Εσύ. ενώ οι νέες γενιές αποκλίνουν ακόμα περισσότερο με αντιρατιστικά μηνύματα και όλα αυτά. Άρα, τη σύγκρουση έρχεται και είναι πολύ σκοτεινή και εσωτερική στις γειτονιές τους και στις κοινωνίες τους. Είναι πάρα πολύ κλειστή. Εν μεταξύ, τελευταίο σχόλιο θέλω να πω ότι ακριβώς αυτή η κουβέντα για το αν πούμε αυτή η πράξη στο σχολείο κτλ που στέκεται τελικά, πόσο ακριβώς στο πλαίσιο αυτό που κουβεντιάζουμε είναι, πόσο ακριβώς ότι δεν είναι κάτι άσπρο-μαύρο, ας πούμε, στην προκειμενη περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Διαβάσε τα άνθη του κακού. <laughs> <laughs> του, σου, ε... Ο Σίμι Σούζο. Σούζο, ναι. Φανταστικό μάγκα. Ναι. Πόσο ακριβώς λοιπόν είναι σε αυτό το, το πλαίσιο και πόσο, μάλλον, πόσο ακριβώς το ζήτημα μάλλον είναι το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει αυτή η πράξη, αυτό, οποιαδήποτε τέλο πάντων, και όχι η ίδια η πράξη, ρε παιδί μου. Ότι σε ένα διαφορετικό πλαίσιο το να μαθαίνουν τα παιδιά, ρε παιδί μου, να είναι, ας πούμε... Αυτόνομα. Αυτόνομα, υπεύθυνα και αυτάρκη, πόσο προοδευτικό θα ήταν και πόσο, ας πούμε, θα, θα προωθούσε πολύ σημαντικά πράγματα για την ανάπτυξη του ανθρώπου και πόσο ας πούμε αντιδραστικό μπορεί να είναι στα πλαίσια τα οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή θα το δούμε αυτό σε επόμενο επεισόδιο προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε και ένα μικρό κομμάτι θα πάμε να ακούσουμε λίγο ε, από το Spirit Away την ε, πιο ε, Reprise Again θυμάστε ποιο είναι θα δείτε τώρα <laughs> και θα επιστρέψουμε με ναυσικά την περιμένω ένα μήνα να μιλήσω για την αυστικά. <laughs> έχω κρατήσει δυνάμισος, έχω βάλει, πώς το λένε αυτό, ε, να κρατήσει μπαταρία οπωσδήποτε, ε, την επιλογή στο Energy saver. <laughs> ε, ναι, ναι. Ε, αυτό, πάμε να ακούσουμε γρήγορα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εξαιρετικό, Σύνθεση και εκτέλεση από τον κύριο... Τζόχη Σάισι. Επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Παρίας. Είναι το εορταστικό ωράριο. Ο και εκπομπή. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πιο ελαφρύ κλείσιμο αυτής της δύσκολης χρονιάς που ζήσαμε όλοι. Και για να μην σα μαυρίσουμε... Ε, απλά έτσι τα λέω ψαρωτικά με βαθιά φωνή, δεν ε, υπάρχει ε, ε, ε, ε, ε. λόγο να με πιστεύετε. Δεν μια χαρά ζούμε όλοι, α, όλα πάνε περίφημα. Ζούμε με <laughs> παύλοι σε κρεμαστού κήπους, στη Βαβυλώνα. <laughs> δεν συγκρούνται τρένα, δεν πεθαίνει κανένα λαό. <laughs> όλα καλά είναι. <laughs> έχω έρθει για τη ζωή, είπε, έχω έρθει πληροφορίε. <laughs> Είμαστε το τελευταίο κύτταρο που φωναζιάλε τη τύψη που είπε Έχω έρθει για τι πληροφορίε. Είμαστε το τελευταίο κύτταρο. Λοιπόν, επιστρέφουμε και θα μπούμε τώρα στη, στο δικό μου κομμάτι, το οποίο θα ξεκινήσω να κάνω μία μικρή ε, αφήγηση, ανάλυση και δύο λόγια, δύο σκέψεις, σκόρπιες και άλλες μη σκόρπιες, γραμμένες, άλλα τα έχω γραμμένα. Με, μπας περιπτώσει, τα έχω και στην τύχη που λέει και ο φίλος. Έχουμε γίνει ένα κινούμενο μήμα από ό,τι καταλάβατε. Το πας από εδώ, το πάσα από εκεί, είναι φίλος μου. Ε, θα πούμε ότι, να πω ότι είναι αυσικά, ε, όπως είπα μαζί με το, με το Andromeda Series, τον αστηρισμό της Andromeda, ήταν τα πρώτα ολοκληρωμένα movies, animation που είδαμε εξαιτία του Junior TV και πιο μετά το 06, τα οποία... Ήταν κάτι εξαιρετικά πρωτόγνωρο για εμάς, που μέχρι τότε μας στείναν μπροστά στην τηλεόραση και μας βάζανε στρουμφάκια. Power Rangers. Τα οποία... Είσαι πιο μικρός. Τα οποία δεν υπήρχε τότε. Ρε. Τα οποία, μέχρι και τα στρουμφάκια, είχαν τρομερή πολιτική από πίσω. Μία αυτοργανωμένη κοινότητα που ζούσε μέσα σε μανιτάρια. Νομίζω ότι αυτό βγήκε αργότερα από τα παιδιά που μεγαλώσανε με τα στρουμφάκια. Υπήρχε και αυτός που τους κυνηγούσε και δεν τους άφηνε να αστεριώσουν πθενά ήταν ένας ιερέας, να το πω γενικά ένας μονάχος. Επειδή ο δρακουμέλ, ο δρακουμέλ, ναι, ήταν τη θρησκείας και δεν του άρεσε, ε, συμβόλιζε την εκκλησία. Α φύγουμε από τα στονφάκια, <laughs> κουγκίζε φακ, ε, μαστουρωμένα μπλε όλα, με το κόκκινο καπέλα, αυτό ήταν δραστήριος. Δεν θέλουμε τώρα να το πάμε άλλο πολιτικά. Για αυτούς που μας συχαίνονται για, για τον πολιτικό σχολιασμό, δυστυχώς ακούτε την εκπομπή Παρίας, η οποία... Άρέσκεται ε, να μιλάει για τα πολιτικά μηνύματα, διότι είναι πράγματα τα οποία χάνουμε ε, προστέψει προ θεάματο και όλα αυτά, αλλά γενικότερα, άμα το. Δεν ξεφεύγουμε και από την πολιτική γενικά. Όχι, αυ... είναι η πολιτική κομμάτι τη. Ιδιαμα... <σχεδιά> Κάθε κοινωνία ε, διέπεται από πολύ πολύ βασικούς ε, αόρατους του θεσμού. Είναι... Ε, ε, ε, εγώ θα το πάω αγώ, ακόμα πιο, νομίζω ωραία και επιπικά, γιατί κάποτε ένα. Ε... Κινέζο, εκεί μακριά, τέλο πάντων, είπε μια ωραία φράση ότι η πολιτική είναι από το τι ψηφίζει μέχρι τον τρόπο που ερωτεύεσαι. Τα πάντα, η πολιτική σημαίνει πώς επιλέγουμε να ζήσουμε τη ζωή μα. 100% και εννοείται ότι όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, και είναι και ένα debate που έχει υπάρξει γενικότερα και σε social media, αν έχετε παρατηρήσει. Ε, ότι άξιω εγώ, βγάλετε την πολιτική από τα άνοιγμα. Όχι, δεν υπάρχουν πολιτικοί πράγματα. Παιδιά, τι λέτε δεν υπάρχουν τώρα. Από αποστη, πράγματα υπάρχουν μόνο κλειβάνου. Ακριβώ. <laughs> Παιδιά, δεν βγαίνει πολιτική, γιατί τα ζητήματα που έχει ο άνθρωπο είναι ζητήματα εξουσία. Πηγάζουν όλα από εκεί. Ε, άρα, όποιο. Ε, όποιο βράχο και να σηκώσει. <laughs> υπάρχει ένα εξουσιαστή ή όλα είναι σχέση εξουσία τουλάχιστον σε, αυτή, σε αυτό το σύστημα που Ακριβώς. ζούμε και υπάρχουμε. Και το αναπαράγουμε εν μέρη, αλλά προσπαθούμε να έχουμε αυτά τα κρυφά μονοπάτια, αυτές τις ρογμές, αχτίδες φωτός και να μιλάμε για κάτι πιο όμορφο, για κάτι που οραματιζόμαστε, για να γίνουμε πρωταγωνιστές στις, στις ταινίες του Μηγιαζάκη και να σκοτώνουμε αστούς ενώ είμαστε γουρούνια, μορκορός. Γουρούνια, ναι. What Θα <laughs> σκοτώσουμε <laughs> <γουστάρα. laughs> φασίστες μόνο. Μπέτρε, <πίκ δεν είναι laughs> <το λέω>, <laughs> <laughs> Ε, πάμε στο πνευματικό ξεκίνημα του Studio Ghibli. Το πνευματικό ξεκίνημα είναι «Αδέλφια είναι αυσικά, η οποία βγήκε μερικά χρόνια πριν γεννηθώ, δηλαδή, οκ, okay, ε, έκλεισε εσύ ως τα 40 χρόνια αυτή η ταινία και να πούμε ότι πριν, εντάξει, γιατί δεν θέλω να βάλω τα κλάματα, προφανώς είναι «Μακράν η αγαπημένη μου», πείτε το «Νοσταλγία», «Προφανώς σέβομαι», «Εκτιμώ», «Αγαπώ» και υπεργουστάρω, και το Spirit Away, και το Princess Mononoke, και το Κινούμενο Κάστρο, και το Επτάμενο και okay, oh, εντάξει, okay, okay, εντάξει, στεάνομαι, στεάνομαι φως φωτά. <laughs> Όλα ωραία είναι, αλλά η, ε, η ναυσικά σε μένα, ε, επειδή τη βάζω και τη βλέπω ανά πέντε χρόνια, είναι το κλικ που μου κάνει μία ολοκληρωμένη, Ταινία, η οποία περιέχει τόσα πολλά πράγματα μέσα τα οποία εμένα με αφήνουν πάντα απλά να χειροκροτώ μόνος μου και να λέω τι έχτισε ρε μεγάλεχτη στην Ακρόπολη και όλα αυτά τα ωραία στολίδια. Τα σκαμπό μου και τα τέτοια μου και όλα αυτή τη φάση. Αν είστε κάπου προστατικά προάστηκο ότι παλαμάκι από ένα σπίτι δεν είναι γκολ. Είναι ο Μπού που βλέπει την αυσικά. Και είμαι μπουρκωμένο και λέω <laughs> τι έκανε. Τριμπάκι, σε έκανε ρε φίλε. Λοιπόν, η ναυσικά τη κοιλάδα του ανέμου. Τι ωραίο. Δηλαδή, πολύ ωραίο όνομα. Τι πράγμα ωραίο πράγμα, Τι, τι έκανε. Και Πασίδε. σωστή μετάφραση κιόλα για μια φορά στα χρονικά. Εντάξει, ναι. <laughs> δεν ήταν και δύσκολο αυτό έτσι. Ε, όχι, εντάξει, ναι. <laughs> μπορούσα, ναι. Όμως, θα μπορούσαν ναι, όμω θα μπορούσαν. Ναι, ναι. Να μπορούσαν να είχαν πολύ χειρότερο. Ε, νομίζω κιόλα ότι είχε βγει. Συγχώρη τώρα που διακόπτω. Αν δεν κάνω λάθο, στην, ε, στην Αμερική το είχαν βγάλει κάπω αλλιώ. Δεν ήταν οι ναυσιά τη κοιλάδα των ανέμορφων. Λέγανε κάπω διαφορετικά. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη βέβαια. Οπότε να το τσεκάρουμε και να το μεταφέρουμε μετά στο κοινό μα. Σίγουρα, αν δεν. Ε... Που, like, δεν πιστέψαν ότι θα πουλήσει έτσι. Κάπως, θα δεν θέλω να ακριβωστεί, αλλά και το πόστερ που είχαν για τη συγκεκριμένη ταινία, ε, αλλά και ο τίτλος ήταν τελείω. Γενικά τα πόστερ, αυτό, επί... ναι. η αναφορά που κάναμε και πριν, α πούμε, στη μοίρα Max του Κουαϊνστίν, άμα δείτε τα πόστερ που βγάζανε στην Αμερική για τις στενές Μοιαζάκη, νομίζατε ότι θα δείτε Ράμπο σε animation. Κά, Νομίζω κάπως... ότι θα δείτε τώρα κάτι σε πόλεμο... Βαρύ, βία, ξύλο, άξιο, άξιο movie. Ότι θα πεταχτεί από κάπου ρε παιδί μου ο Τζον Ράμπο μαζί με τον Τζακ Νόρι, ξέρω εγώ, και κάπου θα παίζει και ξύλο Steven S.γκ. Απλά θα είναι σε animation. Ναι. Έτσι ήταν ακριβώ και στην Ναυσικά, λοιπόν. Κάπω έτσι. Ε, Όποιο το ψάξει, κερδίζει ένα ειστήριο για την προβολή τη ταινία. Ε, Εμεί θα το δώσουμε. <laughs> Λέτε στην είσοδο το όνομα Παρία και φυλακή. Κιουρί, κουρία. Ε, μιλάμε για ένα αρκετά φιλοσοφικό, επικό ε, και προφητικό έργο. Προφητικό θα πούμε σε λίγο γιατί. Ε, όλα αυτά τα συνδέει η οικολογία μεταξύ τους και ε, αυτό φαίνεται από την αρχή. Πας ε, μπορούμε να πούμε η καρδιά του έργου είναι ένα οικολογικό μήνυμα ε, το οποίο, εντάξει, είναι απίστευτα επίκαιρο 40 χρόνια μετά. Είναι, λες και γράφτηκε τώρα και θα το, θα το πω, δεν θα το αναλύσω με πάρα πολλέ κουβέντες, αλλά θα σας πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Δεν είναι υπερβολές και για όσους νομίζουν ότι υπερβάλλουμε ε, ή έχουν πολλά χρόνια να το δούνε, ας δοκιμάσουνε και θα δούμε πώς θα πάει. Ε, στη, τι γίνεται στην πλοκή τώρα. Έχουμε έναν κόσμο Πώς τα αποκαλύπτει, δηλαδή έχουμε, έχει γίνει κάποιος τρομερός πόλεμος χίλια χρόνια πριν, τον οποίο είναι, ήταν οι 7 μέρες φωτιάς ή ο μεγάλος πόλεμος ή όπως γουστάραν και το κανέναν μετάφραση. να πούμε αυτά τα δύο ήταν τα επικρατέστερα όπως έψαξα, ε, η οποία κάπως διέλυσε τον κόσμο. Ε, έχουμε... Σε ταινία του Μηγιαζάκη αρχή και όλας, αρχή είπαμε και παραγωγή των γκίμπλοι, έτσι η δημιουργία του, εχουμε τα αποκαλύπτει; Ξεκινάμε δηλαδή με κάτι το οποίο ήταν... Μιλάει για το τέλος. Ναι, το μιλάει για το, κοντά, το τέλος. Μετά το τέλος μάλλον. Και μιλάει ο Μιλιαζα... θα... θα μιλήσω ο Μηγιαζάκη γι' αυτό, ενώ υπήρχαν αντίστοιχες προσπάθειες από άλλους σε προηγούμενα, σε προηγούμενα movies, τα οποία ήτανε είχαν πολύ μεκα μέσα, είχαν άλλα πράγματα, δηλαδή είχαν στοιχεία άλλα, ε, αρκετό science fiction. Εδώ ε, το πάει διαφορετικά, γιατί έχουμε λίγο stream punk, έχουμε λίγο αέρα, έχουμε... θα τα πούμε αυτά. Πολύ βασικό θέμα ο αέρα. Ναι, Στην αίσθηση ναι. Μυγαζάκη, γενικά λάτρευε τι πτήσεις, Εξού και το wind Rises» η ταινία του στη συνέχεια, α πούμε. Οι πτήσει είναι όρια. Η πτήση απελευ... είναι η ελευθερία, Ακριβώς. Είναι όχι μόνο η ελευθερία και το αίσθημα τη ελευθερία. Είναι το να καταφέρνει mm -hmm. να ξεφύγει από αυτό το πράγμα που είσαι κολλημένο από τη στιγμή που γεννάσαι Είσαι ένα με τη γη. Η υπέρβαση mm -hmm. είναι να μην πατά αυτό. Είμαστε πλάσματα που περπατάμε στον κορμό της γης συνεχώς. Άρα είμαστε κομμάτια του. Όταν καταφέρνεις με κάποιο τρόπο και είσαι στον αέρα, είναι κάτι Έχεις το κάνει οποίο. κάνει την υπέρβαση. Ναι. ναι, είναι υπέρβαση. Σε καλείο μυαζάκι, κάτω. Οκ. Okay. Όχι τρογλωδίτικα, μην βγείτε τώρα και φτιάχνετε αεροπλάνα για σαν ναυλίσια σου. Μακριά από okay. τα και μπαλκόνια. <laughs> ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, και τι έχουμε εκεί. Έχουμε ένα πλανήτη καλυμμένο από τη θαλασσοζώνη θα πω, sea Ναι, δεν καταλαβαίνω και εγώ τι ακριβώς είναι, είναι κάτι δικό του. Ναι. Ε, αυτό το πράγμα τι είναι. Είναι ένα τοξικό πράγμα, είναι ένα δάσος τοξικό, το οποίο ε, έτσι έχει κατακλείσει όλη τη γη, όχι όλη. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που υπάρχει ακόμα πολιτισμός ανθρώπινος, αποκομμένα και είναι σαν ξεχωριστά βασίλεια, θα το πω έτσι πολύ γενικά. Ε, στο ένα βασίλειο, ποια είναι η εκεί έχουμε πριγγίψα, η κόρη του βασιλιά είναι η ναυσικά η οποία είναι ένα άτομο που ψάχνετε, που της άρεσε ελευθερία, τσεκάρετε με τις πτήσεις, είναι στην κοιλάδα των ανέμων το οποίο βοηθάει να κάνει τις πρώτε πτήσεις, δηλαδή συνεχώς να αναζητήσει την ελευθερία σου και αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι ακόμα πιο ελεύθερα, κάτι το οποίο δεν κάνουμε κι εμεί οι ίδιοι έτσι, να βλέπουμε συνέχεια τα όρια της ελευθερίας μας που γράφει και, και ο κύριος Χρόνης ε, εκεί είναι το πραγματικό στοίχημα του ανθρώπου ε, αυτό τοξικό δάσος έχει κάτι ε, μύκητες μυστήριους, δηλητήριους συστικά για τον άνθρωπο. Εκεί ε, βλέπουμε όταν δείχνει τα πλάνα είναι κάπως τύπου μια απεραντοσύνη μια οικολογικής πληγής. Λες, βαου, wow, τι έτσι θα καταντήσουνε. Κι όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Εδώ να πούμε πάλι ότι ο φίλος μας ο Τζο Χισάιση έχει, εκεί, εδώ όπως είπαμε και πριν ξεκίνησε η η συνεργασία με τον ε, παππού, με τον κύριο Μηγιαζάκη, τον παππού μας. Ε, έχουμε μία ανθρωποκεντρική αφήγηση ε, απέναντι στη φύση. Δηλαδή πάντα βλέπουμε τον άνθρωπο τι μπορεί να κάνει για να επιβιώσει από αυτή την επιθετική φύση, να επιβιώσει από αυτούς τους τοξικούς μήκητε. Έτσι αυτό θέλει. Ε, ε, αλλά προφανώ ισχύει ότι είπαμε και πριν ότι ο Μηγιαζάκη μα το δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει ούτε καλό, ούτε κακό. Χορέψτε μαζί μου και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ε, η θαλασσοζώνη από μόνη της ε, και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι τρομερό και είναι το μη γενικότερα ε, σαν, ε, σαν πράγμα. Είναι ένα οικοσύστημα αυτορυθμιζόμενο και είναι τρομερό αυτό γιατί σου δείχνει την ίδια τη γη έτσι, σαν προέκταση ως ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα που έχει αναπτύξει ένα αμυντικό μηχανισμό ε, από, για να καθαρίσει τον πλανήτη από τη ρήπανση που έχει προέρθει από τους πολέμους και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό περνάει ώρα στην ταινία για να το καταλάβεις. Δηλαδή ότι αυτό που ο άνθρωπος θεωρεί ότι Α, δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ, είναι τοξικά και αυτά, σου λέει ότι μπρο, το οικοσύστημα έχει φτιάξει, είναι ο μηχανισμός ώστε να μπορέσει να πάρει όλη αυτή τη βρώμα τη ζηστοδία... Να επανέλθει, να ανακάμψει. Και να ανακάμψει. Ε, από την άλλη, η ανθρωπότητα συνεχίζει να είναι φουλ αυτοκαταστροφική. Ε, ο άλλος πολιτισμός, ο πιο βάρβαρος, ο οποίος είναι ο εμπεριαλιστικός, ο καπιταλιστικός, αυτός που κρατάει τις βιομηχανικές παλιές δομές, προσπαθεί ουσιαστικά με τα πράγματα που καταστρέψανε τον πλανήτη στον παλιό πόλεμο... Ε, να πολεμήσει αυτό το αυτορυθμιζόμενο σύστημα. Πώς το κάνει αυτό. Βρίσκει ένα παλιό μηχανισμό τύπου γίγαντα ο οποίος είναι ε, αυτός ο οποίος πιστεύουν ότι μπορεί να ε, καταστρέψει αυτό το δάσος και αυτός πέφτει κάπου στην ε, περιοχή, στη ζώνη της Ναυσικάς και προφανώς οι τύποι, οι Τζον Ράμπο και όλοι οι υπόλοιποι ε, επαγγελματοί στρατιωτικοί, οι ρε παιδί μου, ε, πηγαίνουν εκεί για να το πάρουν. Εκεί κάνουν μια επέμβαση, έχουμε και την αποκαθήλωση του βασιλιά, δεν θέλω να κάνω... Πολλά spoiler, αλλά, εντάξει, θα κλάψει λίγο ναυτικά, θα τι περάσει, δεν πειράζει. Ε, το απόλυτο κακό ουσιαστικά δεν είναι η φύση. Αλλά ο παλιό βιομηχανικός πολιτισμό και τα όπλα του ε, στην ταινία, κάτι το οποίο είναι τρομερό και δεν το βρίσκεται τουλάχιστον σε ταινίε μέχρι, μέχρι εκείνη την εποχή. Ε, ο άνθρωπος, πως είπαμε, μένει να επιλύσει τα ζητήματα του βία. Ποια είναι βία. Οκ, ε, okay, αυτό είναι τοξικό, δεν θέλουμε να κατανοήσουμε τι είναι. Κανένας δεν ασχολήθηκε να κατανοήσει την αυτή τοξική ζούγκλα. Το θέμα είναι να βρούμε ένα πολύ δυνατό όπλο, μια ατομική βόμβα ή δεκατομικές βόμβες, ε, να ρίξουμε και τέτοιο. Δηλαδή, βία στη βία και όπου πάει. Είναι, αυσικά, είναι αυτή η οποία παρατηρεί, συμπαθεί πράγματα, προσπαθεί να επικοινωνήσει. η ε, και θέλει να κατανοήσει όλα και τη λειτουργία των πραγμάτων. Ε, εδώ βλέπουμε πάλι όλα αυτά τα κοινά τα οποία είναι full ε, ανθρωπολογικά, δηλαδή η, η δομή μιας κοινωνίας, η λειτουργία και στο τέλος η κατανόηση. Αυτά τα πράγματα τα κάνει η ναυσικά, ε, που κλασικά δεν είναι η κλασική ηρωίδα, το ντούκι που καθάρισε να κατατροπώσει ε, το κακό, ε, είναι μια γέφυρα. Είναι μια γέφυρα που προσπαθεί ή απαιτεί κιόλα κάπως την ισορροπία. Ε, είναι αυτή που φωνάζει «Θέλουμε reboot». Είμαστε στο reboot εδώ καλησπέρας, <laughs> παιδιά. <laughs> παιδιά, χρειάζεται reboot. Το λέει ξεκάθαρα. Δεν της είναι σημασία. Στο σήμερα είναι πικερί. Έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε υπηρετική ενέργεια με τα ατυχήματά της, έτσι έχουν γίνει από τότε, το, αυτή η ταινία το 84, το 86 έγινε ένα ωραίο ατύχημα, έτσι που το μάθαμε από κάποια σειρά στο, στο <laughs> τότε. μέχρι τότε δεν ξέραμε κάτι, εκτός ότι έχουμε τρίτη ρόγαση γεννηθήκαμε τότε, <laughs> ε, ε, ε, ε, όλ... ναι ναι, Όλα αυτά τα πράγματα ε, τα κακά είναι η, η θαλασσοζώνη. Μπορεί να τα σκεφτεί έτσι Έχουμε μία θαλασσοζώνη και εμεί, η οποία είναι η ρήπανση που έχει προκληθεί από την συνεχώ αυξανόμενη ε, ε, δραστηριότητα του ανθρώπου, βιομηχανική, βαριά βιομηχανική. Ε, δεν είναι μόνο φαντασία αυτά που συζητάμε έχουν αποδειχθεί τώρα θα πάω σε πιο αθέατος κόσμος με τον κύριο Χαρδαβέλα <χω> ε, τα μικροπλαστικά που καταναλώνουμε συνεχώς ε, όπως και τα βαρέα μέταλλα ε, όλα αυτά γίνονται σε μας. Γίνονται καρκίνο αδέλφια. Συσσωρεύονται. Νομίζω για τα μικροπλαστικά διάβαζα ότι πιο πολύ συνδέονται με εγκεφαλαιοπάθειε, με νόσου του εγκεφάλου. Αλτσχάιμερ, προώρη κτλ. Εντάξει, γεννου... κάτι καλό δεν συμβαίνει. Η ναι. ε, ε, ε, άχρηστη πληροφορία τη ημέρα, α το πούμε αυτό. Ε, Η τρομακτική ε... πληροφορία τη ημέρα. Μάλλον τρομακτική <laughs> τώρα για άχρηστη δεν θα το έλεγα. Ε, ο σκηνοθέτης θέλει να θέσει ευθύνη στις νέε γενιές πώς να αντιμετωπίσουν τα ασφάλματα του παρελθόντος. Δηλαδή, θέλει να πει ότι, εντάξει, okay, πρέπει να δραστηριοποιηθείτε. Δεν μπορείτε να περιμένετε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα πράγματα με τα ίδια πράγματα που προσπαθούσαν και περασμένες με γενιές. Με εργαλεία, ναι. Δεν παίζει. Κάτι άλλο. Α το πάμε αλλιώ. να το δούμε. Ε, εντάξει η όλη οπτική μεγαλοπρέπεια που έχει και η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων και των σχέσεων μεταξύ του ε, το κάνει γενικότερα αριστούργημα αυτό το κινούμενο. Ε, και σίγουρα ό,τι πιο όσο επίκαιρο γίνεται. Ε, το οποίο επιλέγει όπως και οι υπόλοιπε ταινίε να μην έχει εύκολες απαντήσεις Ούτε μαγικές Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχουν μαγικέ απαντήσει. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. δεν υπάρχουν αυτά. Μπρο. Έτσι. Η, εντάξει, η ανθρωπότητα δεν είναι κάτι ξεχωριστό εδώ στη γη Ξεχωριστό mm -hmm. Όχι, είναι ένα μέρος της Οκ okay. ε, ε, Η ταινία αυτή ουσιαστικά με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά Είναι αιώνια ταινία Η ταινία για τη Λεόνια Μιλάει για την επιβίωση Και ο άνθρωπος από τα πρώτα πράγματα Τα πιο σκοτεινά του ένστικτα Είναι να επιβιώσει Να έχει κατάλληλο Περιβάλλον για να επιβιώσει. Από εκεί που απλά κοιμώτησαν στι πηγέ και κρυβόντουσαν. Και όχι μόνο αυτό. Το, νομίζω ακριβώ όπω τα άλλα ζώα έχουν ας πούμε, η, ε, δόντια για να κυνηγάνε, ή νύχια για να κυνηγάνε καλύτερα, ή τρίχωμα για να προστατεύονται, ή τάδε η για να πετάνε. Ποιο ήταν το ε, χαρακτηριστικό του ανθρώπου για την επιβίωση, ποιο ήταν το, το προτέρημά του, η προσαρμοστικότητα στο να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περιβάλλον για να επιβιώσει. Δεν μπορείς να πάρεις μια πολυκιαρκούδα και να την πας στην Αφρική, ούτε μπορείς να πάρεις ένα λιοντάρι να το πας στο βορειοπόλο. Πόλο. Ανθρώπους θα βρεις από τη μία άκρη της γης ως την άλλη. Ισχύει. Ε, παλεύουμε για την επιβίωση. Ε, παλεύουμε για την ύπαρξη, λέω, Μιγιαζάκη, στον κόσμο που έχουμε μολύνει εμεί οι ίδιοι, οι προηγούμενε οικογένειε. Γι' αυτό δεν είναι έτσι απλά μία απλή οικοτενία. Οκ, okay, θα δούμε μια οικοτενία, είπαν τα παιδιά στην εκπομπή. Ότι, wow, θα δείτε εδώ οικολογικά μηνύματα. Έχει ένα ξαρεφοχίδι που πηγαίνει και στη μετά, Γάβδο και. Με τα κοκτέιλ μπαρ. Στη δημοτική αγορά και ψέχνει. <ου>, καταπληκτικό. Ε, είναι ένα πολύ περιπλοκό δοκίμιο για την βιοειθική και την πολιτική οικολογία και τη μεταφυσική της αποκατάστασης φτάνουμε και στο τέλος γιατί Μάλιστα. όλο αυτό είναι, ναι, είναι με όρους δομημένους, μπορεί να σας φαίνονται πολύ φλίαροι αυτοί οι όροι αλλά τους έχω, έχω επιλέξει κάπως συγκεκριμένα γιατί όντως νοηματικά είναι μέσα ε, και φυσικά δεν το έκανε στην τύχη Όχι. καθόλου το τέλος ε, είναι διαφορετικό από το μάγκα, να πούμε. Αξίζει όλα αυτά να είναι διαφορετικό. Τώρα δεν θα τα σποιλάρω. Αυτό δεν το έχω. Γνω... Κάτσε, καταρχάς, η Ναυσικά είναι μάγκα πριν. Ε, νο... Είναι πριν, όντως, εγώ θυμάμαι ότι ήταν μετά. Μήπως το έβγαλε μετά την ταινία. Μετά την ταινία το έβγαλε. Και έχει ναι. βγει από το στούντιο Ghibli. Ας, α, από, α, α, μα, είναι κάποιο άλλος μάγκα και τα προτεθήθησαν... Όχι, νομίζω με κάποιον συνεργαστήκαν από την... Τώρα, δεν Α, θυμάμαι, το νομίζω, από το στούντιο μέσα, οκ, δεν το γνώριζα αυτό. Για... Δεν ήταν, νομίζω, χωρίς την του, επίβλεψη του μιγιαζάκη Σιγά δεν το άφηνε χωρίς την επίβλεψή του, είναι δυνατόν, <laughs> δεν θα δεχόταν να βγει. Ήταν, Καλά, ναι. το, ήταν το πιο λαβερό του παιδί, παιδιά, τότε ήταν το πρώτο, <laughs> το, <laughs> η πρώτη του μεγάλη ταινία με τις αξιώσει που ήθελε πραγματικά. Ε, και νομίζω πιο πριν ε, και από την αυσικά πρέπει να είχε δουλέψει και σε τενίες άλλων στούντων. είχε κάνει ναι. και το Lupin the Third. Το καλά. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Ναι. είχε σωστά. Καν... Αυτή ήταν η πρώτη του δουλειά και ουσιαστικά εξαιτία αυτού φτιάχτηκε και το στούντιο. Ισχύει, ναι. ε, Τώρα, τι έχουμε στο τέλος. Στο τέλος χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Στο τέλος... Χωρί να πούμε. Πα... Για πε το. Ο, ε, είναι πράγματι. Το μάγκα είναι δύο χρόνια πριν. Πριν. Yeah. Και η παιδιά okay. είναι από τον ίδιο το Μιαζάκη. Είναι το Μιαζάκι. story και art. Ναι, το έχει okay. ονομαστεί και το έχει κάνει μια ιστορία ο ίδιο. Ναι, okay. γι' αυτό ήταν η πρώτη. Μου είχε κολλήσει αυτό, δεν και το σημείωσα. μιλάμε για 7 volumes και 59 chapters. Ναι. Α, α μπαμπάτσε κορυφαίο. Δεν μπατσικο, λοιπόν. είναι τυπικό. Ναι, ναι, ναι. One shot, α πούμε. Οκ. <laughs> okay. ε, γενικά, για να καταλάβετε ότι. Οκ, okay, υπάρχει αυτός ο μηχανισμός της φύσης που έχει αυτό το τοξικό δάσος το οποίο μέσα υπάρχουν κάποια μεταλλαγμένα έντομα, τεράστια τα οποία τα λένε ιόμ, η οι πρώτοι μεταγλώτης στην Ελλάδα τα λέγανε γοργόνες Ναι, καλά ακούσατε να λέω γοργόνες θα λέγανε Και κάπου είναι εκεί <laughs> Ναι, κάπου <laughs> Και η Αλήκη είναι ναυσικά <laughs> να, να πούμε Άλλο με το μονόπτερό μου <laughs> Ε, να πούμε ότι φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο όλη αυτή η διαμάχη των δύο πολιτισμών να φυσικά προσπαθεί να όχι πάρει εκδίκηση ακριβώς για το χαμό και προσπαθεί να κατανοήσει τι γίνεται ε, βλέπει ότι αυτά τα πράγματα τελικά δεν ε, είναι εκεί για να... δεν διαλύουν τα πάντα στο περάσμα του τοξικό νέφος το τοξικό νέφος είναι κακό για τον άνθρωπο αλλά ουσιαστικά περνάνε από όλη την πόχα και τη δυσοδία και την, ε, φτιάχνουν καινούριο χώμα και φιλτράρουνε. Ναι, γίνεται ένα reset, ένα reboot εκεί πέρα. Πράγμα το οποίο είναι, είναι τρομερό. Ε, εκεί έχουμε τη θυσία της. Όλο αυτό το μέρος, το οποίο γίνεται αποκατάσταση το παρουσιάζει ω ένα νέο κήπο τη ΕΔΕΜ. Έχουμε, έχουμε θρησκεολογικά στοιχεία μέσα, τα οποία είναι mindfuck. Μιλάμε για ένα, για ένα καινούριο εδεμικό κήπο, μιλάμε για τη θυσία τη. Ε, και η συγχώρεση που δέχεται ουσιαστικά από τα Ohm, έτσι mm. συμβολίζει μία νέα διαθήκη μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Και είναι... Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι, τόσο, είναι... Όχι, επειδή ε, έχω στο νου μου ακριβώς να αναφέρω μία σκηνή που θεωρώ πάρα, πάρα πολύ σημαντική για την ταινία και δεν ξέρω αν είναι τώρα αυτή η στιγμή να την αναφέρω. Που... Α, από τις πρώτες σκηνές. Ah. Ε... Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λένε το, το μικρό κατοικίδιο που βρίσκει, το, το γατάκι. Α, το... Τέτο. Τέτο λέει εδώ ναι, πέρα. Ναι, λοιπόν, ναι. αυτό που... Ε, ε, το σκιουράκι. Άγριο, το, ε, γάτα, σκιουράκι, το σκιου... ναι. Ένα άγριο κοντά, πλάσμα. Σκιουράκι. Ναι, οκ, ναι. οκ. Ναι. Okay, okay. ε, θυμάμαι ότι αυτό είναι ένα άγριο πλάσμα, μικρόσωμο, αλλά άγριο, όπου όλοι προσπαθούν κάπως... Τι που λένε στην αυξά μην το πλησιάζει. Και εκείνοι, καταλαβαίνει ότι ε, ακριβώς για να μπορέσει κάποιος ρε παιδί μου, ένα τέτοιο φοβισμένο πλάσμα άγριο να την εμπιστευτεί πρέπει να, της, να του δείξει εκείνη ότι ε, είναι πραγματικά ε, εκεί ρε παιδί μου κάπως δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα με λόγια θα σας περιγράψω τη σκηνή ε, της γριλίζει εκείνο και εκείνη απλώνει το χέρι της το τε, ο τέτο λοιπόν τη δαγκώνει. Η αντίδραση που περιμένει είναι να τραβήξει το χέρι της και να απομακρυνθεί. Εκείνη όμως καταλαβαίνει ότι η αντίδραση του πλάσματος αυτό είναι από φόβο γιατί ναι. έχει συνηθίσει να φοβάται τους ανθρώπους ή τέλος πάντων είναι οι δύο αγεφύροντες πλευρές. Η τελο παντων ειναι οι δυο αγεφυροντες πλευρες η φυση και ο άνθρωπο όπου δεν υπάρχει κάπως κατανόηση. Εγώ έτσι κάπως μ' άρεσε να το βλέπω ναι, ναι. σαν συμβολικό. Και ότι... Όχι μόνο δεν τράβηξε το χέρι, το κράτησε εκεί πέρα υπομένοντας τον πόνο έδειξε να κάνει μια γκριμάτσα και μόλις το, οτέ, το κατάλαβε ότι δεν είναι εκεί πέρα για να τον βλάψει τέλο πάντων τότε ξεκίνησε να το χέρι και δείχνει πως για να χτίσει αυτό μια σχέση θέλει μια θυσία, θέλει κατανόηση, θέλει προσπάθεια θέλει αυτό το γεφύρωμα Γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι η γέφυρα να βασικά. Αυτό το και... γεφύρωμα, όπω είπε, ακριβώ. Και είναι και μια θεματή και όλα γενικότερα που επαναλαμβάνεται στην έγινα, γιατί δεν είναι μόνο με το τέτο, είναι ακόμα και με τα όμ, Όπω και προ το τέλο. Βέβαια που παίρνει το ρίσκο να κάτσει μπροστά ναι, και τα λοιπά. Ναι, και, ναι, ναι, και με το <στασταστά> μωρό αλλά... μιλάμε τώρα πολλά και το σποιλάρουμε όλο. <σταστά> <στά> <στά> <στά> και μετά λέμε για ερωτικέ πράξει εμπάλλοντα. Ναι, να λέγουμε να πούμε. Ε... Τον φυσικά θέλει αρχόντους Εδώ. Δεν είναι... Δεν είναι <laughs> ναι. Εδώ να πούμε ότι Η ταινία μας δείχνει ότι η ανθρωπότητα Δεν αξίζει τη σωτηρία Στο λέει κάθαρα Αλλά μια αγνή και συμπονετική ψυχή Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία That's. Σου λέω ότι okay, δεν μπορούμε να γενικεύουμε Το οποίο είναι πολύ σημαντικό Συστατικό και, πολιτι... και σε πολιτική ανάλυση Ότι είναι όλοι έτσι να γενικεύει. Αυτοί είναι όλοι έτσι, αυτοί είναι όλοι έτσι, αυτοί είναι όλοι έτσι. Όχι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν με το θάρρο του, με την ίδια του την ύπαρξη, να αλλάξουν τα πράγματα. Που. Τι έχω γράψει, ρε. <laughs> Όχι, εννοώ, έχω γράψει πολλά, δεν έχω γράψει. <laughs> ε, εννοώ, ε, έχει ριζοσπαστικά μηνύματα. Φυσικά έχει. Έχει την αποσύνθεση, η οποία δεν είναι το αντίθετο τη ζωή, αλλά είναι η προπόθεσή τη. Σου λέει ότι, φίλε, αν δεν κρεμήσει. Δεν θα χτίσει μετά κάτι καλύτερο. Το έχεις αξαφουλαράκι. Δεν γίνεται να λες ότι θα γίνει καλύτερα. αυτό. Κάτω από το πεζοδρόμιο υπάρχει παραλία και τα έλεγα. Τα είχαν πει η καταστασιακή τώρα εμείς είμαστε αναγέννητοι. Είναι πολύ σημαντικό και γενικότερα δεν παίζουν και πολλές ταινίε που να σου λένε ότι η αποσύνθεση που φοβάστε είναι προϋπόθεση για τη ζωή. Δεν είναι το τέλος της απλά. Είναι ένας κύκλος, αέναος. Είναι το Άλλο το Βασίλειο είναι το στρατικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα με τεχνοκρατική υπερβολή εμ, και γενικότερα είναι η εσάρκω, εσάρκωση της ίδιας της δυστοπίας και του πολέμου από πριν. Είναι τα κατάλοιπα του προηγούμενου πράγματος. Εμ, το μόνο ιερό κείμενο που υπάρχει είναι ένα εγχειρίδιο. Το, οποίο τρο... το εγχειρίδιο θυμάστε ποιο ήταν το μόνο ιερό κείμενο που έχει μείνει. Ναι, που ήταν με το... Αυτό το θύμαμαι. Με την το... με τεχνική τον... συντήρηση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ιερό κείμενο τους ήταν το μόνο που είχε μείνει, ήταν μια τεχνική συντήρηση Ισχύ, Ισχύ. των μηχανημάτων. Αυτό ήταν το ιεροκείμενο okay. για να συντηρήσουν τα μηχανήματα. Και αυτό σου δείχνει ότι όντως άμα είσαι προσκολλημένος σε παλιά μονοπάτια ε, για αυτά τα πράγματα μπορεί να θεωρείς πράγματα τα οποία είναι παροχημένα από, την, από το ίδιο το, το σήμερα να γίνονται για κάποιους ιερά, έτσι, με όλα αυτά που καταλήγουμε με αίματα και σάβανα και τα σχετικά. Ε... Η κοιλάδα που ζεία φυσικά, φυσικά είναι μια κοινότητα οικοσοσιαλιστική, να το πούμε αυτό, ξεκάθαρα, <χι> η οποία ε, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, τον άνεμο και το νερό. Έτσι θα μπορούσα να πούμε, είναι μια πρόταση αυτή. Οι μικρέ μι, μικρά ε, κομμάτια υγηση τα οποία εκεί να, κάνουν, να μην χρειάζεται κάποιο ε, μεγαλύτερο έλεγχο, αποκεντρωμένε εξουσίε, Ασκεί η συλλογική και όχι ιεραρχική διακυβέρνηση. Έτσι, τους δείχνει μονιασμένος κάπως να πούμε άσχετα που υπάρχει βασιλιάς ε, είπαμε για την επίθεση που έφαγε και έχουμε την, την αντίθεση από την τεχνογνωσία που έχουν οι στρατιώτες ενάντια στη σοφία που βλέπεις να έχει η ναυσικά και όλη αυτή η φάση ε, από αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να ζουν σε μεγαλύτερη αρμονία έτσι. Ε, με τη φύση. Εδώ υπήρχε ο οστερίσκος των zombie technologies. Τι είναι αυτό? Ότι αυτό που λέγαμε πριν ότι τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, α, άνοιξε η τρύπα του όζοντος. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε να ρίξουμε αεροζόλ σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή να κάνουμε κάτι σε που θα φέρει πολύ μεγαλύτερο κακό για να μπαλώσουμε μια άλλη τρύπα. Έχουμε αυτό το τοξικό δάσος. Θα ρίξουμε αυτό το τεράστιο γίγαντα που θα ρίξει τα πυρηνικά και θα το διαλύσει. Δηλαδή, θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, δεν το κοιτάζουμε στη ρίζα του, επιφανειακά, θα το Διαχείρηση. αντιμετωπίσουμε ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και και έτσι. Και κάπως έτσι. Και τώρα δεν, δεν μιλάμε, ρε παιδί μου για ε, ανατροπή της κλιματικής κρίσης, μιλάμε για διαχείριση ναι. τη κλιματική κρίση. Μιλάμε πώ θα πάνε πράγματα από εδώ και πέρα. Δεν μιλάμε τι θα κάνουμε για να τα φτιάξουμε. Όχι, να Μιλάμε απλά πώς θα φτάξουμε μια πιο ψηλή γέφυρα για να μην πλημμυρίσει την επόμενη φορά. Όχι για... γιατί θα πλημμυρίσει, ας πούμε. είναι, είναι... <laughs> ε, Η ταινία μας δείχνει ότι η πτώση είναι αναγκαία πριν την αναγέννηση. Έτσι, το δείχνει. Γιατί οι αλλαγές είναι, πρέ... είναι σκληρές και δεν έρχονται ε, από μόνες τους ούτε με ροδοπέταλα, ούτε με τίποτα. Ακριβώς. Ε, δεν έχει... Έτσι, η ελπίδα που έχει μάλλον είναι αρκετά σκληρή. Ε, δεν είναι διατήρηση του τρόπου ζωής, ε, αλλά η βαθιά μετάβαση προς μια πιο έτσι, υπάρξη ευθυγραμμισμένη με τη φύση, με τους βιότοπους και με τους κύκλους ίδιας ζωής και της γης. Έτσι, η λέει άμα από αυτό. Γι' αυτό είναι αυσικά δεν σώζει. Δείχνει πως μέσω της κατανόηση και της συμπάθειας ε, μπορεί... Να σωθεί κάπω κατάσταση. Και κλείνοντα, να πω ότι η ταινία παραμένει το πιο σοβαρό για μένα, ολοκληρωμένο και απαιτητικό οικολογικό έργο του 20ου αιώνα. Άντε για, Μιαζάκη. Αυτό είναι το καλύτερο mic drop που θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή. Από εδώ κλείνουμε. Δεν χρειάζεται Τίποτα άλλο, μας έχει καλή φωτογραφία. Και να πούμε τώρα δεν μετράει. Και όποιο διαφωνεί, ραντεβού θανάτου μπλαντία κλαθμόν. Αυτά τα λίγα. Κάποια τα είχα σημειώσει, κάποια τα αυτοσχεδίασα. Είναι ναυσικά. Δεν είπα ε, πάρα, πάρα πολλά πράγματα για την ταινία. Είπα για τη θυσία τη ναυσικά. Εντάξει, οκ. Okay. Spoiler λέει Κλάψτε, αλλά σα περάσει. Έκλαψα, λέγω. Αλλά εντάξει, <laughs> που λέει και ο μικρό Γεωργάκη. Ε, αυτά προφανώ και οι τρει ταινίε που μιλήσαμε έω τώρα είναι ταινίε, οι οποίε τι βλέπετε και τώρα και αύριο. Ε, δεν θα είναι ΜΚΙΜΑΟ απλά, θα είναι κάτι βαθύτερο και ανάλογα την κατάσταση που θα είστε μέχρι και τα ερεθίσματα που έχετε σαν άνθρωποι, θα δείτε κάτι διαφορετικό. Μέχρι και σε ένα χρόνο και σε τρει μήνες διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Όλε έχουν ένα ε, αξία να τις ξαναδείς Γιατί και, και την ηλικία και τα σημάδια τα οποία παρατηρεί κάθε φορά διαφορετικά. Όπως και με τα βιβλία, γενικά με τα μεγάλα έτσι, έργα τέχνης, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πάμε να ακούσουμε και τη μουσική από την αυστικά, η οποία είναι, παίζει στο μυαλό μου λούπα από εκείνη την εποχή και με ανατριχιάζει. Είναι και... ίσως από τα πιο ανατριχιαστικά soundtrack που έχω ακούσει και εγώ ποτέ. Δηλαδή, ο Χισαΐσι απλά δεν ξέρω τι μαγεία έκανε σε αυτό. Ναι. Ε... Είναι αυτό ότι το συγκεκριμένο δίδυμο Μιγιαζάκη και είναι κάτι το οποίο είναι άξιο μελέτης γενικότερα στο κομμάτι του κινηματογράφου. Τρελό hot take, <laughs> αλλά εγώ πιστεύω ότι ισχύει. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Καλά, σίγουρα. Αυτό, εννοείται. Δηλαδή Απλά... Είναι κάτι που δεν είναι ότι μοναδικό. Σίγουρα. Σημαίνει. Απλά είναι από τα πιο κραυγαλαία και από τα πιο εμπορικά, τουλάχιστον Όπως... για τα το δεδομένα του άνημα. Είπε, α πούμε, και για τον ε, μπα, ε, Θείο David Lynch, α πούμε, ε, με τον με... Μπανταλαμέντη ε, ήταν. Κόλο και βράχιε. Κόλο και Το είπε. Να πούμε. Το ξέχασα. Αφήστε το. Δεν πειράζει. Να πούμε ότι και στι ταινίε που είπαμε. Ο κύριος Μηγιαζάκη παραδίδει δωρεάν μαθήματα κινηματογράφου. Ναι, αυτό που βλέπετε είναι κινηματογράφος. Ετί... Δεν είναι απλά ένα κινούμενο σχέδιο. Εντάξει τσακαλιά. <laughs> από όλε τις ε, λήψεις, από όλα τα κάδρα, από τις μεταβάσεις της κάμερας, της οπτικής δηλαδή αυτό που βλέπεις, ε, είναι μαθήματα κινηματογράφου. Οκέι. Okay. Το έχουμε? Το, έχουμε, το, το έχουμε. έχουμε, Πάμε να ακούσουμε τη μουσική και να επιστρέψουμε όσο ακόμα μπορούμε. Ίσως να κάνουμε μια αποφώνηση κάτι, γιατί έχουμε χρόνο μέχρι τις 11. Ε, αυτά. Λοιπόν, πάμε για Μουσική. Κλάψαμε λίγο με τα ηχητικά εδώ του συνθέτη μας. Αλλά κάτσαμε. Ε, αλλά κάτσαμε. Εσίως έχουμε κλείσει δύο ώρες και στην εκπομπή, στην εκπομπή στην τελευταία εκπομπή του Παρία για το 2025, το οποίο μας αφήνει με χαρές και λύπες, αλλά πάντα είμαστε εδώ και για τις χαρές και τις λύπες. Έτσι είναι ανθρωπότητα. Θα κλάψει, θα γελάσει πάντα έτσι είναι. <ΣΣΣ> Δεν αλλάζει έτσι ε, η ζωή. Αυτή είναι η πορεία μας. Και στην πορεία λοιπόν της εκπομπής ε, ακούσαμε και το soundtrack, ένα κομμάτι από το soundtrack το οποίο είναι το πιο χαρακτηριστικό. Είναι πραγματικά ε, ονειρικό παραμυθένιο στα αυτιά μας. Ε, είναι στην άκρη, στο υποσυνείδητο και κάθε φορά, ειδικά τη δεύτερη φορά που το είδα όχι όταν το είδα πολύ μικρό παιδάκι όταν το είδα λίγο πιο μεγάλος ε, στην εφηβεία τη δεύτερη φορά είπα πώς θυμόμουν αυτή τη μελωδία από μικρός, πώς ήταν στην άκρη του μυαλού μου και ξεκλείδωνε όλη αυτή την, ε, τη φάση. Λοιπόν, ε, αυτά ήταν... Ευχαριστούμε για τα λόγια σας ε, ότι έχετε στείλει. Αυτά ήταν για την ε, Ναυσικά ε, και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, που λέει και ο Σαρου ε, και κάνει το βιντεοκλίπο λάνθημος, νομίζω. Μπορεί. Τώρα τον έλεγχο χάνουμε. Έχουμε αφήσει ίσως να πούμε δύο λόγια για κάποιες υπόλοιπε ταινίε. Εδώ βλέπω πόνιο. Το πόνιο ναι. είναι μια ξεκάθαρα οικολογική ταινία. Ε, σχετικά με το στο πιο έτσι, κομμάτι των θαλασσών και με τη ρήπανση στις θάλασσες. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ ε, όλη αυτή η θεματική στο πόνιο. Και γενικά έχουμε και το Castle in the Sky επίση που κι αυτό ε, έχει... Πολύ σημαντικά μηνύματα στο κομμάτι τη οικολογία. Το πόνειο είναι αρκετά παιδικό. Ναι, θα πω, ναι, ναι, ότι ναι, Από ό,τι έχουμε αναφέρει έω τώρα και για τα επόμενα. Σίγουρα. Είναι το πιο childish, το οποίο είναι friendly, να το δει και, και κάποιο παιδάκι και να μην φοβηθείτε ότι θα. Σίγουρα. Όπω και το My Never Totoro επίση, που ήταν και αυτό από τι πρώτε ταινίε μετά. Νομίζω πρέπει να ήταν και η επόμενη ταινία μετά το Ναυσικά. Το My Never Totoro ήταν πιο πριν. Ε, όχι, ήταν okay. ακριβώς μετά το Castle in, the sky. Castle in the sky, okay. το Castle Το βγήκε το Castle mm -hmm. in the sky και δύο χρόνια βγήκε... Το... Ο γειτονάς μου ο Τότορος, <laughs> που έγραφε και η μετάφραση. Ε, και το Τότορο έχει τη συμφολίωση του θανάτου, έχει μέσα θάνατο, έχει μέσα φύση, έχει μέσα τη φύση η οποία είναι προσωποποιημένη στον Τότορο. Όταν μεγαλώνει έχει δύναμη, δηλαδή... Είναι καταπληκτικό εκτός από το λούτρινο και το χνουδωτό αυτό το γατόπαρδο, το τεράστιο το οποίο φαίνεται πολύ ωραίο. Ε, το όλο story και όλη η κατάσταση είναι πανέμορφη. Δηλαδή είναι το παραμύθι που θα ήθελα να μου λέει η γιαγιά μου, ξέρω κι εγώ. Ε, έχει μέσα και πιο σκοτεινά πράγματα, εννοώ γιατί έχει νομίζω στην αρχή έχει, το θα, έχει διάφορα, αλλά... Ε, αξίζει σίγουρα. Για να πούμε δύο πράγματα για το Castle in the Sky. Ε, γελάω με το γειτονικό μου το τώρα, δεν μπορώ να δώσω σημειώσεις μου. Ε, το Castle in the Sky, τι να πω, είναι, είναι και αυτό μια λιγορία. Ε, έχει προφανώς πάρα πάρα πολλά οικολογικά μηνύματα. Έχει... Έχει το δέντρο, έχει τις ρύσεις, έχει το κάστρο που ψάχνουν. Τι γίνεται, πέφτει η... από τον ουρανό, το θυμάστε, το Castle Έχω να το δω πολλά χρόνια, δεν το έχω, δει, είναι. Είναι. έχω να oh. το δω πολλά χρόνια. Πέφτει, είναι ο πρωταγωνιστής, ο πιτσιρικάς, ο οποίος ε, λέγεται, ας το πούμε ε, τη Σίτα τη θυμάμε ο Πάζου, που ήταν ένας μηχανικός, και πέφτει από τον ουρανό μια κοπέλα συνομιλική του μπροστά του, και φωτίζει ένα φυλακτό που κρατάει και όλοι ζητούνε το, το κάστρο στον ουρανό και γενικότερα είναι μια περιπέτεια θα έλεγα είναι το πιο ολοκληρωμένο η DNA Τζοντς που μπορείτε να δείτε. <laughs> Έτσι, από, από το μυαζάκι όμως. Έχει συνεχόμενη δράση, γιατί το κυνηγάνε πολύ αυτό το, το πετράδι και όλα τα μυστήρια. Έχει δράση σε πηγαίνει γι' αυτό λέει η Indiana Jones. Είναι σκηνοθετικά πολύ κοντά έχει πολλές φορές αρκετό γρήγορο μοντάζ έχει αρκετό γέλιο γιατί είναι τρογλωδίτες αυτοί που κυνηγάνε δηλαδή είναι όλοι και αυτοί οι τύποι εκτός από τους μιλιταριστέ και όλα αυτά. Ε, το Castle in the Sky είναι κάτι το οποίο και αυτό αξίζει να το δείτε Τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Νομίζω δεν, δεν έχουμε το χρόνο. Δεν έχουμε το χρόνο, επειγραμματικά πάμε πλέον. Ναι. Το, το ξεπέρασα, θέλετε να πείτε για το Κινούμενο Κάστρο, το έχετε δει πρόσφατα. Ε, πρόσφατα όχι. Ε. Ούτε και εγώ, πρόσφατα οπότε δεν όχι. έχω να προσθέσω, οπότε πρέπει να γίνει mm. ένα revision σίγουρα. Ε, το, το Κινούμενο Κάστρο, λοιπόν, ε, είναι αυτό το οποίο έχει αρκετή δόση μαγεία μέσα, έχει πόλεμο και αυτό... Mm -hmm. Ε, αλλά έχει και μαγιά. Τώρα και τη μαγιά με τον τρόπο που τη χρησιμοποιεί, προφανώς έχει τον τρόπο ε, για να τη σε κάποια πλαίσια, για να πει ότι αυτή η μαγεία, ξέρεις, δεν υπάρχει καλή και κακή. Υπάρχει κάτι που λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Το μόνο που θυμάμαι αυτό είναι έτσι το πόσο ιδιαίτερος χαρακτήρα ήταν ο... Αχ, ο... Βοήθησε με. <μπου> ε, ναι, δεν θυμάμαι αν έχω γράψει το όνομά του. Έχουμε τη Σόφη. και τον Χαλ, λέτε. Όχι, δεν είναι ο Χαλ. Ναι, ο Χαλ. όπου που παρουσιάζει σαν ένα πολύ δυνατό, κακό μάγο, αλλά είναι α πούμε ένα φλούφλι. Έχει στηριχθεί πάρα πολύ στη μαγεία και στο contract που έχει κάνει με τον Κάλσφερ. Ε, σκεφτείτε ότι αυτό βγήκε το 2004. Το 2003 είχαμε εισβολή στο Ιράκ, για να καταλάβει ναι. το πολιτικό πλαίσιο. Και είναι άμεσα ένα μήνυμα ε, του Μηγιαζάκη για ε, τι γίνεται. Γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο έφτιαξε... Ε, και μίλησε για τις συνέπειε που έχει η μηχανοκρατία. Να. Γιατί έτσι την παρουσιάζει, ρε Να, παιδί μου. Ναι, ναι, είναι ναι. μηχανοκρατία Ισχύει. ουσιαστικά αυτή. Είναι ένα άσχημο πράγμα το οποίο περιφέρεται, ας πούμε, πάνω από πράσινα λιβάδια λιπά Σίγουρα σου κάνει μια εντύπωση. Και η αντίθεση που έχει αυτό Ακριβώς, το πράσινο, αυτό, το ζωντανό. Αυτό, αυτό. Και κάτι το οποίο... Έτσι, αυτό το παραμορφωμένοι παραγκούπολη που ύπταται. Ήπ, Και σε αποσυνδέει από τη ζωή. Που τη ζωή προσπαθεί να σου δείξει ότι η ζωή είναι στη φύση. Α, είναι εδώ. Ε, Αυτό το κατασκεύασμα του ανθρώπου που δεν έχει συναισθήματα... Είναι παράτερο. Ναι. ναι. Ε, αυτό αξίζει κάπως να θυσιάσουμε... Ε, Πάρα πολλά πράγματα μέσα αυτή και αυτή του η ταινία, γιατί άμα δείτε και χρονολογικά πώς πήγαμε τις ταινίε, είπαμε δύο πράγματα για την αυσικά, μετά είπαμε δύο πράγματα για το τότορο που ήταν δύο χρόνια μετά. Μετά πήγαμε στο, ε, στο κάστρο στον ουρανό, ε, το οποίο ήταν και αυτό παλιό, το κινούμενο κάστρο ήταν, ε, είναι αρκετά σύγχρονο σε εισαγωγικά, έτσι... Ε, Καλά, είναι ακριβώς μετά το Spirit Away Να. Ναι, δύο mm. χρόνια μετά ή τρία μετά. Τρία 2000, ναι, ε, ναι, ναι, ναι, ναι, okay. Είναι τρία χρόνια μετά ε, Και προφανώς και αυτό τώρα έχει πάρα πολλά Έχω κάνει κάποιε σημείωση Αλλά νομίζω ότι ε, έχει ερωτήματα Αν αυτό το κάστρο ύπταται στις ζωές μας ακόμα ε, Αν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα ή όχι Και σίγουρα... Υπάρχουν πάντα οι αντιθέσεις, τις ρήπανσες, τις φύση και όλο αυτό εκτός από το οπτικό και μέσα από τους χαρακτήρες, πόσους δομεί και πώς τους δείχνει από την αρχή. Πώς περιπτώσει, ε, για όλους αυτούς τους λόγους που συζητήσαμε και για όλους τους που δεν προλάβαμε, ε, αξίζει να περιπλανηθείτε τούτες τις Άγιες Μέρες, <laughs> <που> λένε <laughs> και η ε, σε κάποια ταινία του και όχι απαραίτητα... Ε, αν μπορείτε να πάτε και στο σινεμά ε, που είπαμε δεν παίρνουμε ποσοστά αλλά ντάξει αφού παίζει μια ταινία, κάντε το. Ήταν εντελώς τυχαίο να το πούμε αυτό έτσι. Ναι, δηλαδή, εντελώς, το, το συζητάμε, θα μαθηκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξαφνικά σκάει στο Σινόμπο <laughs> ναι. ότι θα έχει ταινίες Μηγιαζάκη. Απλά πρόσφατα αγοράσαμε και με στο Σινόμπο και μπορούμε <laughs> να κάνουμε ένα. <laughs> ε, αυτό. Ε, και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στις να κάνουμε ένα conclusion. Να, βάζουμε, να βάλουμε σιγά σιγά ένα. Τέλος, σε όλη αυτή την παραφροσύνη, ε, νομίζω ότι τουλάχιστον τη μεγάλη ανάλυση που κάναμε στις τρεις πρώτες ταινίες, ε, είπαμε αρκετά πράγματα για την οπτική του, ε, αυτά μπορούμε να κρατήσουμε ως όχι δεδομένα, ως κάπως κοινά, ότι δεν υπάρχει το απόλυτο ούτε καλό αλλά ούτε κακό ή αν υπάρχει το απόλυτο κακό δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι κάνει κακό στον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος και πώς επιλέγει να διαχειρίζεται τη ζωή του, να διαχειρίζεται το περιβάλλον και τις, ε, και τις δραστηριότητές του. Ε, είναι ταινίε οι οποίες σε καλούν ε, να κατανοήσεις καλύτερα τι σημαίνει ισορροπία με τον άνθρωπο και τη φύση και τι σημαίνει όταν χάνεται, τι συμβαίνει μάλλον όταν χάνεται αυτή η ισορροπία. Ε, μακάρι, όπως λέγαμε εδώ πέρυσι σε μια εκπομπή ότι ε, τα κομμάτια από γενιά του χάος θα πρέπει να τα διδάσκουν στα σχολεία <χε> Θα μπορούσαν και τα σχολεία να, να δείχνουν ταινίε στο μηγιαζάκι και να κάνουν κουβέντες για την οικολογία, το χαρακτήρα του ανθρώπου ε, και όλα αυτά Αυτά από μένα Περιμένετε κάτι από μένα. Εντάξει, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά βλέποντα όλε αυτέ τι ταινίε, κάθε φορά παίρνει κάτι καινούριο. Δηλαδή, η παναληψιμότητα πάντα θα σου δώσει κάτι καινούριο. Δηλαδή, δεν, δεν είναι κάτι που λε, Α, οκ, okay, ξέρω τι θα γίνει, το έχω δει 50 φορέ κλπ. Σε πιάνει πάντα εκεί στο 90 και σε τσιμπάει και σου λέει, Ωχ, τι σου έχω, δώσε έχω και αυτό, δέστο λίγο, σκέψου το. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γενικότερα. Στην, στη δουλειά του Μιαζάκη ε, και γενικότερα στο κομμάτι του Japanese Animation παίζει αρκετά αυτό το πράγμα ότι πολύ δύσκολα θα σου δώσουν να με ελάχισει εξαιρέσεις έτοιμη τροφή. Έτσι καμία σχέση ξαναλέω, τώρα μη δυτική εδώ, <laughs> ε, με ό,τι βλέπουμε και στο animation της ΔΕΣΙ που υπάρχει πλέον. Οπότε, ναι. Αλλά εντάξει, είναι κάπω αρέσει. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Ε, όχι, έχει να, και αυτό να δώσει πολλά σίγουρα. Απλά, εντάξει, παιδιά, οι Ιάπωνε μα έχουν, έχουν ξεπεράσει εδώ και ξέρω εγώ κατά έτη ε, φωτό, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι. Ε, το σημαντικότερο είναι το balance, δηλαδή να σεβόμαστε τη φύση, να σεβόμαστε το, το περιβάλλον που ζούμε. Ε, να σεβόμαστε τον, τον διπλανό μας ανεξάρτητα κιόλας με το ε, από πού προέρχεται. Ε, α, ε, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ και το αντιρετστικό κομμάτι στο ασθενή στο Μηγιαζάκι που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Mm. Γενικά σου δίνει για πάρα πολλά πράγματα τροφή οπότε παιδιά καθίστε λιώστε Μηγιαζάκι. Ε, Αυτά. Όχι απλά ε, κάντε καλύτερο το περιβάλλον. Όλο αυτό που ζούμε, το έχουμε δανειστεί από τους επόμενους. Ισχύει. Το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές. Άρα, ε, leave Britney alone. <laughs> <laughs> Εντάξει. Ε, αφήστε το αν μπορεί τα αδέλφια καλύτερα. Χωρίς να περιμένετε το Kim να πατήσει το κουμπί. Οκ. Okay. Ε, κάντε κάτι τώρα. Ε, εγώ δεν θα πάω σε κάποιο τέτοιο μήνυμα. Εγώ θα πω ότι η ταινία του Μιαζάκη είναι ένα ταξίδι ε, που δεν έχετε ξανακάνει όποιος δεν τι έχει δει ε, όποιος έχει δει κάθε φορά είναι και ένα ταξίδι με μια λίγο διαφορετική διαδρομή ε, δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς τι θα μάθετε ή τι θα καταλάβετε εγώ εμπιστεύομαι και το πόσο καλές είναι οι για το τι θα σας δώσουν αλλά εμπιστεύομαι και τον κάθε ένα από εσάς που και την καθεμιά σας όπου, όπου αυτό που θα δείτε θα μπορέσετε σίγουρα να βγάλετε κάτι ε, να πάρετε κάτι καλό για εσάς και να το δώσετε και αυτό το καλό στη συνέχεια στους επόμενους και προς τα γύρω σας. Με αυτά τα συγκινητικά λόγια θα τελειώσουμε... Καλά <laughs> ε, <Πριν> Χριστούγεννα. <laughs> ε, πριν κλείσουμε θα μου πείτε να κλείσουμε με το γείτονά μου τον Τότορο ή με Kathleen the sky, κομμάτι. Τότορο. Συμφωνώ. Ωραία. Θα κλείσουμε με αυτό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ξένια και το Σίντζι που ήταν εδώ σήμερα Ευχαριστούμε παρέα Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και με βοηθήσατε σε αυτό το εγχείρημα να πούμε δυο λόγια για το μπάρμπα τη καρδιά μα από την από Ανατολή ε, Λοιπόν, η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud και στα υπόλοιπα θα λάβετε τα απαραίτητα links όταν θα είναι έτοιμα ε, Ο παρέα τώρα ας το πούμε και αυτό Α φύγει και αυτό το παλιόμπελο όπως το λένε ο Παρία τώρα θα επιστρέψει μια 19 Θα επιστρέψει λογικά Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος ε, <laughs> Τα θέλει <laughs> ο βόλος Χαλάει από αύριο καιρούς. Ναι, θα επιστρέψει <laughs> από τη νέα Από το νέο έτος Θα επιστρέψει το 2026 Δεν το πιστεύω πραγματικά Και θα ενημερωθείτε Φυσικά από τα social Γιατί θα ετοιμάσουμε Θα μπούμε δυναμικά Και σε αυτή την χρονιά ε, αυτά αυτά από μένα καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε και άλλο κακό να μην σας βρεί <laughs> καλό βράδυ καλό βράδυ